But the giving doesn't work εντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή την ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις τα να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχη προφορών εις τα Σοδούς θα πυροβολείται Εστία ανομία, σε όλη την Ανάδα. Στην χαο, μπέλλα, χαο, μπέλλα, χαο, χαο, χαο, παρτιγιάνο, φορτά μι βία, ότι δεν της δυνάμεις της κοινωνία, την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση πολιτών για το Δήμο Αθήνα. Το στούτιο στο Πλατείο στην του Πλατεία Ρέντιο. Έχουμε μαζί μας τον Σταύρο Βιδάλη, ο οποκαντεβάνει υποψήφιος Δήμαρχος για τις δυνάμεις της κοινωνία, την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση πολιτών για το Δήμα και τον Αργυρο Μαρενάκη, ο κατεβαίνει ω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. <μμυρίζει> ο αρκήρωτος παγιδευτείς μαζί με τον κύριο Σερρέτη είχαν βγει στην προηγούμενη εκπομπή, στην εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έχει ανέβει στο αρχείο εκπομπών του πλατεία Radio.gr. Σερβίγια, η λαστοφυρκάνη <μυρίζει> σοποδό βράδυνο. Σας καλωσορίζουμε και τους δύο. Σταύρο Βηδάλι, υποψήφιο δήμαρχο με τις δυνάμεις κοινωνία και το Δήμα Αθήνα και Αργύρο Μαρινάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβολο που τον είχαμε και την προηγούμενη φορά, τηλεφωνικά. Σήμερα τους έχουμε παρουσία στο στούντο του Σταθμού. Ευχαριστούμε για το <laughs> ε, Είναι σειρά εκπομπών της εστίας ανομίας, στην, κατά την οποία βγάζουμε κινήματα τα οποία αποφασίζουν να κατέβουν σε δήμους ανά την Ελλάδα. Η Αστία γενικά βγάζει κινήματα απλά αποφασίσαμε, όπως αναφέρουμε κάθε φορά τους τελευταίους δύο μήνες να βγάζουμε τα κινήματα τα οποία τελικά αποφασίσαν να κατέβουν και να καούν ας πούμε, στο στήβο των εκλογών. Να και καταφέρουν να σχηματίσουν ψηφοδέλτιο συνδυασμό να καταθέσουν και να είναι πλέον ολοκληρωμένα μπροστά στη μάχη της κάλπη. Και σίγουρα δεν ήταν εύκολο να σχηματιστεί ε, τους Βέβαια. Μεγάλη διαδρομή και πολύ πλούσια από εμπειριών, πολιτικών εμπειριών. Έχουμε μαζί μας και τον Ιχτερινό Τύπο του Πλατέα Radio. Γεια σας και από μένα. Ε, κατά, τώρα ο κόσμος, τον οποίο πλησιάζεται σαν άμεσο δημοκρατικό κίνημα, σαν μια δημοτική κίνηση η οποία κατεβαίνει με πρωτάγματα άμεση δημοκρατία. Δηλαδή όχι για να κοίμουν, πώς να το πούμε, τσιφλικάδες των αφιλών και κάτι τέτοια, πώς αντιμετώπισε ο κόσμο, ναι, ναι, ας το πιάσουμε καλύτερα από την αρχή, mm -hmm. πώς μας ήρθε η ιδέα. Πώς και... γνωριστήκατε. Πώς... πώς γνωριστήκαμε. Καταρχάς, ο... όλοι οι άνθρωποι μέσα στο συνδυασμό δεν γνωριζόμαστε πριν το 2010. Γνωριστήκαμε στις πλατείες, κυρίως στην πλατεία Συντάγματο, αλλά και σε άλλες πλατείες της χώρας μετά την υπογραφή της Δανιακής Σύμβασης και το σοκ που υποστήκαμε όλοι ω Έλληνε της παραχώρησης της εθνικής μας κυριαρχίας από τον απίθανο ΓΑΠ, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον μεγάλο αυτόπροδότη. Και συνα, ε, συναντηθήκαμε λοιπόν στις πλατείες, αγωνιστήκαμε, υποστήκαμε όπως όλοι την, καταστολή, την άγρια καταστολή του συστήματος και στη συνέχεια αυτή την αγανάκτηση την οποία νιώσαμε τότε, και την οργή την οποία δυνάμωσε στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων, αποφασίσαμε να την κάνουμε πολιτική δημιουργία. Και επειδή οι δημοτικέ εκλογέ πλησιάζαν, δηλαδή το καλοκαίρι που πέρασε, το καλοκαίρι του 2013, σκεφτήκαμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και θα έπρεπε εμεί, ω κινήσει πολιτών, σε διάφορα σημεία τη χώρα να κατέβουμε και να διεκδικήσουμε Δήμου. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος είναι ένας θεσμός λαϊκής κυριαρχίας και δεν πρέπει να το παραχωρήσουμε στο σύστημα το οποίο έφερε τη χώρα μας σε αυτά τα χάλια. Στην εθνική ταπείνωση και στην πλήρη υποδούλουσε και κατοχή από τις γερμανικές δυνάμεις της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης του νεοφιλελευθερισμού. Mm. Λοιπόν, ξεκίνησαμε τέλος του καλοκαιριού, τέλο Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου Βρεθήκαμε μεταξύ μας, ανταλλάξαμε ιδέες, ευδοκίμησαν οι ιδέες που ανταλλάξαμε. Στην πορεία χρειάστηκε να προχωρήσουμε με μια διακήρυξη, να βάλουμε σε ένα χαρτί και να αποτυπώσουμε τις ιδέες μας, ώστε να μπορέσουμε όταν θα επικοινωνήσουμε και με άλλους πέριξη μόνο να του πούμε αυτοί είμαστε, αυτές είναι οι βασικές μας ιδέες από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε βασινώς ε, προς συμφώνου και να εμπλουτίσουμε στην πορεία άρχισε να ευδοκιμεί και, αυτό, και αυτή η πρωτοβουλία ε, διευρυνθήκαμε και στην πορεία με διάφορες συνελεύσεις και ο κόσμος πλησίαζε αρχίζαμε να μπαίνουμε και να είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που, το πρόβλημα που λέγεται δήμος δηλαδή λέω πρόβλημα γιατί ε, όλοι γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι είναι κέντρα διαφθοράς και δεν το λέμε εμείς ως αντιπολιτευόμενοι, το λέει και ο κύριος Ρακητζής ο οποίος είναι ο επιθεωρητής δημοσίας διοίκησης και μάλιστα η ΚΕΔΕ, το κεντρικό όργανο των Δήμων και Κοινοτήτων τον κυνήγησε, ενοχλήθηκαν επειδή τους απεκάλεσε διεφθαρμένους που στην πραγματικότητα έτσι είναι και ξεπεράσαμε και κάποιους φόβους ορισμένο, ορισμένοι από μας ότι πού πάμε να τα βάλουμε τώρα με τα θηρία, με το σύστημα, με τη διαφθορά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα έπρεπε να παλέψουμε και με κάποιο ραγιαδισμό ορισμένων ανθρώπων α, του ευρύτερου περιβάλλοντος που θεώρησαν ότι δεν γίνεται τίποτα και αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε μια γωνιά πεθάνουμε. Εμείς δεν είμαστε αυτή από τη είμαστε μαχητές και αρχίσαμε να μελετάμε πού θα στοχεύσουμε. Η στόχευση ήταν ο Δήμο τη Αθήνα γιατί όλα τα παιχνίδια περνάνε μέσα από το Δήμο τη Αθήνα. Γιατί έχει και ένα συμβολισμό αυτό τα λέμε. Έχει, έχει και ένα συμβολισμό, και όταν λέω παιχνίδια το εννοώ παιχνίδια, δηλαδή δεν την υπατυχεί αυτή τη λέξη. Όντω πίσω από το θεσμό του Δήμου τη Αθήνα παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Στείνονται άνθρωποι όπω είναι ο νυν Δήμαρχο και οι άλλοι πέριξε αυτού Υποψήφοι και συνυποψήφιοι και διάφοροι άλλοι υποψήφοι άλλων κομμάτων δηλαδή έχουν στήσει ένα ολόκληρο σύστημα εμπεχμού των πολιτών άρα θελήσαμε να, να μπούμε μπροστά στο Δήμο της Αθήνας και να, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τους άλλους συμπολίτες μας Έλληνες και δίτους αθηναίους πάνω στα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στο Δήμο, αλλά και το τι ακριβώς στείνεται. Να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητός στους ακροατές. Ε, το καλοκαίρι που πέρασε, τον Ιούνιο του 2013, ο κύριος Καμίνης, το δεξί του χέρι, ο κύριος Λιβάνιος, παρουσίασε ένα σχέδιο με το ωρεοποιημένο τίτλο ε, «Αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου τη Αθήνας». Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο του το έδωσαν οι Γερμανοί. Απλά θα έπρεπε να το περάσει η διοίκηση Καμίνη. Δηλαδή έχει και... μέσα ιδιωτικοποιήσει. Πέρα από τι ιδιω... ιδιωτικοποιήσει, θα πω ένα συγκεκριμένο mm. για να το καταλάβουν οι ακροατέ. Λέει ακριβώ το εξή: Μια διάταξη. Τιτλοποίηση των χρεών των δημοτών τη Αθήνα και εκχώρησή του σε ξένου πρακτικού οίκου μέσω διεθνού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Δηλαδή, όποιο Αθηναίο, είτε ιδιώτη, είτε καταστηματάρχή, είτε άλλος πολίτης χρωστάει και συσσωρεύεται το χρέος επειδή ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά δεν μπορεί να πληρώσει για μια τριετία θα μπορεί πλέον ο Δήμος να τα πουλάει να τα κάνει μετοχές, να τα τιτλοποιεί και να τα πουλάει ως πακέτο ε, τίτλων σε ξένους πρακτικούς οίκους, δηλαδή σε ξένους τοκοκλήφους και να χάνει ο πολίτης της Αθήνας την περιουσία του. Δηλαδή βάλανε τον Δήμο της Αθήνας να μπει σε παιχνίδι τύπου μνημονίου ώστε να αρχίσει να εκποιεί τόσο την δημόσια, την δημοτική όσο και την ιδιωτική περιουσία. Δηλαδή πλέον πέρα από το χτύπημα το οποίο αυτή η υποτελής ε, κυβέρνηση την οποία έχουμε, ε, η οποία οργανώνει τη γενοκτονία και το χτύπημα εναντιόν και το οικονομικό και το κοινωνικό και το πολιτικό εναντίον των Ελλήνων να αρχίσουν να χτυπούν και μέσω τους Δήμους. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να μπούμε μέσα στους Δήμους και να παλέψουμε να μην περάσουν αυτές οι διατάξεις. Μία άλλη διάταξη για, τον οικονομ... για την οικονομική δυσπραγία την οποία θέλουν να επιβάλλουν στην οικονομική ζωή του Δήμου μα, του Δήμου τη Αθήνα, είναι ότι θέλουν να κάνουν πάλι μέσα στον ίδιο σχέδιο ανασυγκρότηση των δομών του Δήμου τη Αθήνα. Είναι το εξή, ότι θέλουν να φτιάξουν φορολογική ενημερότητα δημοτική, εφάμιλη τη φορολογική ενημερότητας που ισχύει από τη ΔΟΗ, από τι εφορίε. Δηλαδή, εδώ έχουμε επαγγελματίε, ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν μια φορολογική ενημερότητα γιατί έχουν κάποια χρέη. Να έχουν και το Δήμο, δηλαδή να έχουν κάποια πρόστιμα δεξιά-αριστερά, είτε από αυτοκίνητα, είτε από καταστήματα, από αλλού και να μην μπορούν να βγάλουν, να πάρουν μια ενημερότητα να κινήσουν τις δουλειέ του. Δηλαδή προσπάθουν. Ναι, ναι, συγγνώμη σας διακόπτω, απλώς για να ναι, ναι. το καταλάβω τι μου λέτε. Μου λέτε δηλαδή ότι οι πολίτες θα ζητάνε φορολογική ενημερότητα από το Δήμο. Και από το Δήμο. Και από το Δήμο. Ε, Ακριβώς πέρα. Μάλιστα. Ωστε αν δεν μπορεί να σε πιάσουν στο ένα να σε πιάσουν στο άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή πλήρης οικονομική ασφήξία και εμπόδια τρικλοποδιές στην επιχειρηματικότητα των πολιτών. Επίση, γίνεται και σπακτικό μηχανισμό οδημό και κοινωνική. Ακριβώ. Γίνεται σπρακτικό μηχανισμό ε, από τη μία, από την άλλη κάποιο μπορεί να ισχυριστεί συμπολίτη μα ότι καλό κάνει γιατί θα πρέπει να μαζείψει έσοδα. Δεν είναι έτσι ακριβώ τα πράγματα να σα εξηγήσω ότι. Αυτή τη στιγμή έχει κοπεί το 60% της βοήθειας της κρατικής προς τους Δήμους και υπολείπεται ένα 40% από το οποίο 20% είναι μέσα στα μνημόνια να κοπεί τέλος του 14 και το υπόλοιπο 20% θα κοπεί τέλος του 15. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούν οι Δήμοι χωρίς να έχουν καθόλου έσοδα από την κεντρική διοίκηση. Οπότε θα πρέπει να γίνουν επιχειρηματίες του εαυτού του ή να προβούν σε τραπεζικό δανισμό. Και όπως ξέρουμε, αν κάποιος δήμαρχος είναι προδότης, είναι άνθρωπος του συστήματος, όπως είναι οι πολιτικοί που μας εξουσιάζουν, όπω είναι ο Δήμαρχο αναγκασ... ο συγκεκριμένο, τότε θα προχωρήσουν σε τραπεζικό δανισμό από ξένου για να και μετά να πούνε τώρα δεν έχουμε να πληρώσουμε. Άρα, εκποίηση τη ιδιοκτησία του Δήμου τη Αθήνα. Δηλαδή, σχεδιάζουν ένα παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι που έπαιξε μέσω συνεχού δανεισμού το κράτο, τώρα το προωθούν και προ του Δήμου. Όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο ευρύτερης υποπτία που τώρα που έχει πει στου Δήμου. Τώρα, την οποία υποπτία, πώ μπορεί ένα κίνημα α πούμε που κατεβαίνει να, να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, Προφανώ να δεχτεί το φούχτελ. Δηλαδή, αν δεν αναγνώρισε καν το φούχτελ ή τον κάθε επίτροπο, τον οποίο με τα ελληνογερμανικά σύμφωνα θα έρθει να κάνει κομμάτι στο Δήμο Αθήνα. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι. Δηλαδή, ο ένα είναι αν πάρει την εξουσία μία κίνηση πολιτών η οποία κατεβαίνει στην Αθήνα ή σε κάποιον άλλο Δήμο τη χώρα με αμεσοδημοκρατικά ή με, ή με μη αμεσοδημοκρατικά κριτήρια. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να εναντιωθεί στι αποφάσει. Αν πάρει το Δήμο. Αν δεν πάρει το Δήμο μπορεί να εναντιωθεί πάλι στις αποφάσεις και στερώντας την πλειοψηφία από, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δηλαδή οι μάχες θα δοθούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα η συμμετοχή των πολιτών με οργανωμένες δημοτικές κινήσεις πολιτών είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα αυτοάμυνας και αυτοοργάνωσης και αυτοπροστασίας. Δηλαδή θα πρέπει... Γι' αυτό το μήνυμα εμεί θέλουμε να περάσουμε εξ αρχή όταν φτιάξαμε τη δημοτική μα κίνηση, η οποία λέγεται Δυνάμει της Κοινωνία. Και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο Δυνάμει τη Κοινωνία για να σηματοδοτήσουμε ακριβώ ότι η στόχευσή μα είναι ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχουν δυνάμει οι οποίοι αγωνίζονται για την ίδια την κοινωνία και όχι για την κομματοκρατία την οποία επιβάλλει το πολιτικό σύστημα. Το οποίο στην ουσία μέσα στου Δήμου, οι κομματικοί δήμαρχοι προωθούν τα συμφέροντα του κόμματο και όχι των πολιτών άρα αγωνιζόμενοι για να επανέλθουμε στην ερώτηση που κάνατε ότι πως θα το αντιμετωπίσουμε το κάθε φούχτελ και λοιπά, θα πρέπει να έχουμε ή την πλειοψηφία ή μια δυνατή πλειοψηφία μέσα σε ένα κάθε δημοτικό συμβουλίο και την ικανότητα παράλληλα να συμπράττουμε κοινωνικές συμμαχίες με κάποιες άλλες δυνάμεις του πατριωτικού χώρου που θέλουν η Ελλάδα να είναι η χώρα ανεξάρτητη και κοινωνικά δίκαιη και παράλληλα να μπορέσουμε να αρθρώσουμε ένα λόγο προς τους συμπολίτε μας, δηλαδή αν ένας δήμαρχος εκλεγεί δεν μπορεί μόνος να τα κάνει όλα θα πρέπει να έχει τη στήριξη των πολιτών να. δηλαδή θα πρέπει να βγει στους πολίτε και να πει ειλικρινώς τι ακριβώς συμβαίνει, ότι εδώ έρχεται ο Φούχτελ Θέλει να κάνει αυτά τα πράγματα, θέλει να μα πάρει εκείνο, να μα ιδιωτικοποιήσει το νερό. να θέλει να ιδιωτικοποιήσει για παράδειγμα στο Δήμο τη Αθήνα, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, θέλουν να δώσουν κομμάτια τη ηλεκτροδότηση των δρόμων σε ιδιώτε. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν θα έρθει ο ιδιώτη και θα πάρει μεγάλε λεωφόρους για να τι ηλεκτροδοτήσει, θα θελήσει να ανεβάσει. τη, φορολο... <συσχερή> τη φορολογία. <συσχερή> τη φορο... <συσχερή> το τιμολόγιο. Θα το τιμολογήσει αυτό. Δεν θα το ελέγχει πλέον ο τουλάχιστον. Δεν θα το ελέγχει ο Δήμο, άρα. Μεγαλώνοντας το κοστολόγιο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν θα μείνουν, οι άλλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν θα αναγκαστούν και μέσω του προηγούμενου που είπαμε δεν θα έχουν φορολογική ενημερότητα, δεν θα τους κατάσχουν τα σπίτια κλπ, θα ξαναγκάσουν πληθυσμό να φύγει από την πόλη. Δηλαδή στην ουσία θέλουν να κάνουν μία πόλη για τους έχοντες και όχι για τους μη έχοντες. Για τους έχοντες, για τους ξένους και. Δε... Ακριβώς. Θεωρώ εδώ πέρα να συμπληρώσω το εξή ότι αν επιβληθεί αυτή η εγωπτία, η Αθήνα θα γραντεί χερήνη πόλη. Διότι όλα τα καταστήματα είναι μικρά στην Αθήνα, δεν είναι μεγάλα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται και, έχουν, και δουλεύουν οι ίδιοι μέσα στα καταστήματα μας, δεν θα μπορούν κάποια στιγμή να πληρώσουν κάποια χρέη που θα έχουν, που θα επιβάλλει ο Δήμος που ήταν λιωστικά θα κλείσουν τα αισθήματα. Μα αυτό είναι, και, αυτό είναι και το σχέδιο. Θέλουν να σχέδιο. τα κλείσουν. Δηλαδή θέλουν τη μεσαία τάξη να την εξοντώσουν. Την το μεσαίο και το μικροέμπορα να τον εξαφανίσουν για να μπορέσουν να ανενόχλητοι να κυριαρχήσουν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Το βλέπουμε αυτό και στην καρδοσκοπία της γης. Δηλαδή με το μέσο της ελαθρομετανάστευσης και της συνεχούς αύξησης των λαθρομεταναστών στο κέντρο της Αθήνας και εγκαιτοποίησης τους σε ορισμένε περιοχές πέφτουν οι αξίες γης, τις οποίες στη συνέχεια θα τις μαζέψουν, θα τις αγοράσουν τα μεγάλα συμφέροντα και θα εκδιώξουν τους λαθρομετανάστες. Δηλαδή εδώ βλέπουμε θα τις αναπλάσουν, ε. για να τις αναπλάσουν ήδη μεγάλα ιδρύματα όπως είναι το Ίδρυμα Ωνάση με το Rethink Athens, που κάνει και με διάφορα άλλα συστήματα καλώντας υποτίθεται νέους αρχιτέκτονες να κάνουν, καταθέσουν προτάσεις, ακόμα και οι πολίτες να καταθέσουν προτάσεις αναπλάσεων και βελτίωσης των πόλεων, αυτό δείχνει ότι από πίσω υπάρχει ένα παρασκήνιο, κατά την απόψή μου βέβαια, έτσι, το οποίο θα πρέπει να το διαρευνήσουμε τι και πώ. Γιατί παίζονται πολλαπλά παιχνίδια αφενός της λαθρομετανάστευσης, τη διακίνηση ανθρώπινων ψυχών, ε, τους οποίους του φέρουν εδώ για να κάνουν επικισμό χρησιμοποιώντα και να εισλαμμοποιήσουν σε προσωρινή φάση την Αθήνα και στη συνέχεια τη χώρα και μετά να μπορέσουν να κυρωδοσκοπήσουν με τη γη. Τέτοια φαινόμενα τα έχουμε δει τα έχουν κάνει και σε άλλες χώρες και ξέρουμε από πού προέρχονται και από ποια οικονομικά συμφέροντα είναι τα οικονομικά συμφέροντα της υπερεθνικής ελίτ. Αυτό που λέμε νέα τάξη πραγμάτων η οποία θέλει να καταργήσει τα κράτη-έθνη θέλει να κάνει πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι, που θέλουμε ως Έλληνες να κρατήσουμε την εθνική μας συνείδηση, την παράδοσή μας, την ιστορία μας. Άρα τους είμαστε εμπόδιο και θέλουν να τα κάνουν και τώρα προσπαθούν να τα εφαρμόσουν και μέσα από τους Δήμους. Ήρα, ναι. Μπορώ να, ναι. Να, πω, ναι. να πω κάτι, διότι τώρα με αυτό που είπατε, μου ήρθε στο μυαλό μου κάτι που μου έχει συμβεί. Συναντιόμουν κάπου κάπου με κάποιον φίλο μου και πηγαίναμε στο δίπορτο. Αν το ξέρετε, είναι κάτω από τη Λαχαναγορά. Ακριβώ στον από κάτω δρόμο, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, κάτω από την Αθηνά. Λοιπόν, πηγαίναμε λοιπόν στο δίπορτο εκεί, με ένα υπόγειο ταβερνάκι κτλ. Ακριβώ δίπλα, στον δρόμο που στον κάθετο, ήταν γεμάτο ναρκωμανεί, οι οποίοι έκαναν χρήση. Μιλάμε για δεκάδε ανθρώπου, δεν μιλάμε για δύο-τρει. Και τη Σοκράδο. Δεν ξέρω αν λέγεται Σοκράδο πίσω τη λαχαναγορά είναι ο δρόμο που βρίσκεται το μαγαζί και στα πλάγια του μαγαζιού στην κάθετο που κατεβαίνει προς τα κάτω δηλαδή εκεί πέρα σε αυτό το δρόμο ήταν γεμάτο αρκομανείς οι οποίοι κάνουν χρήση, κάνουν βέβαια εμπόριο κτλ. Το μεσημέρι που φεύγουμε από το μαγαζί, δεν έγινε μία φορά αυτό και το επεσήμανα και το συζήτησα και τώρα με αυτό που λέτε βέβαια γι' αυτό το και το θυμήθηκα. Λοιπόν, ε, το μεσημέρι που βγαίνουμε εμεί από το μαγαζί έχει κλείσει η αγορά. Έχει φύγει ο κόσμο, έχει σπάσει, έχουν μαζέψει του πάγκου κτλ. Και, και εκείνη την ώρα, τσου, έρχεται μια κλούβα των ματ. κατεβαίνουν κάτω, φυσικά. Όλοι οι ναρκωμανεί φεύγουν και αδειάζει ο δρόμο. Όταν ξαναβρεθήκαμε, στο ίδιο σημείο, το ίδιο περιστατικό. Δηλαδή, το πρωί που είναι όλο ο κόσμο και ψωνίζει εκεί, αυτό που βλέπει είναι ότι η αγορά είναι γεμάτη ναρκωμανεί. Το μεσημέρι που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει νόημα να το βλέπει αυτό το πράγμα πηγαίνουν ένας αστυνομικός να πάει οι άνθρωποι διαλύονται αυτοί οι φουκαράδες ας πούμε οι κακόμοιροι. Αυτό με έβαλε σε υποψίες λέω δεν μπορεί. Αυτό γίνεται επίτηδες. Αυτό έγινε επίτηδες να πω εδώ εξής. Είναι επίτηδες και ξεκίνησε μεταφέροντας εκεί πέρα το, το χώρο που πήγαιναν οι ναρκομενείς και παίρνανε μεθαδόνι και, και, και τα λοιπά. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδε για να υποβαθμίσουν την περιοχή και να υποτιμ Βέβαια. που είναι μια από τις πιο ακριβές περιοχές το Ακριβώς. κέντρο λοιπόν, των Αθηνών είναι αυτό Αυτό έτσι ξεκίνησε ναι. ξεκίνησε με τους ναρκωμανίες μετάφεραν και αν δείτε και δίσως ο κράτος έχει μαγαζιά ε, ε, ξένων Άλλο θα πω ναι yeah. Ινδικά Λέ, μαγαζιά, Κινέζικα μαγαζιά Αυτή η δεν μας εννοώ Μα ερωθνούν οι άλλοι που έρχονται οι λαθρομητανάσεις που δημιουργούν όλα αυτή την κατάσταση Αρχιερία, το... άλλο πράγμα μετανάστης, άλλο λαθρομετανάστη. Η ελληνική αλληλή. γλώσσα είναι πολύ σαφής. Μετανάστης είναι κάποιο που έρχεται με νόμι... νόμιμε διαδικασίε. Αυτοί οι άνθρωποι και μεταξύ του μεταξύ, επειδή έχω, είμαι θέσει, εγώ είμαι και στην πλατεία του ξύλι, και βλέπω και το φως συνέχεια, ε, αυτοί οι άνθρωποι για ψήλου δεν Επίσης, σφάζονται και μεταξύ, μεταξύ των ε, νερκοβανών. Εκείνοι οι άνθρωποι εδώ μεταξύ, επειδή έχουν πάρει κάτι δώσεις τους εκείνοι, στη δεν καταλαβαίνουν, δεν λειτουργούν και μπορεί να πάνε να πέσουν πάνω σε έναν ε, λαθρομετανάστη, μπορεί να αυτοί ε, που είναι νόμι μετανάστες δεν τους ενοχλούν, ή ε, λαθρομετανάστες. Εν πάση περιτώσει να, να ενοχληθούν, πούμε. Και εκεί βλέπεις, αρχίζουν να γίνουν μαχαίρια και γίνεται ο χαμός και ο κόσμος, όπως είπες, δεν μπορεί να γίνει Η Οι κάτοικοι τη περιοχή, και όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και οι καταστήματα τη περιοχή, κλείσανε για αυτόν τον λόγο. Και φύγανε. Φύγανε. Πήραν τα καταστήματα, άλλο πήγε καλυφθή, άλλο πήγε, πήγε πειραιά. Και κλείσανε τα καταστήματα. Τώρα σε ένα άλλο πρόβλημα, σαν και αυτό, α πούμε, λέγοντα μετανάστευση στο Δήμο Αθήνα, είναι μεγάλο πρόβλημα, πώ μπορεί να το αντιμετωπίσει ο Δήμο, δεδομένου ότι μέχρι τώρα οι λύσει οι οποίε δείχνουν ότι προτείνονται είτε από κροδεξιά κόμματα είτε από δημάρχου. Που έχουν υιοθετήσει ακροδεξιά ατζέντα, είναι τύπου στρατόπεδα συγκέντρωση, είναι τύπου γρώμμα να το δείτε και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και λαφρέί προφανώ έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ μπορεί να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, δεν είναι ζήτημα δήμου, είναι ζήτημα και δική εξουσία στην πραγματικότητα. Ε, ε, είναι και τα δύο είναι. Και τα δύο. Για παράδειγμα, <χω> να το πούμε με πρακτικού ε, όρου, λοιπόν, ε, ο Δήμο τη Αθήνα, καταρχά, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα δεν ξέρουμε πώ είναι και ποιο είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιοι φτωχοί, μπορεί να είναι και κάποιοι εξτρεμιστέ. Όλου αυτού θα πρέπει ο Δήμος, Η πρώτη κίνηση που εμεί ω Δημοτική Αρχή, οι της Κοινωνίας κοινωνία, και εγώ προσωπικά ω μελλοντικό υποψήφιο Δήμαρχο Αθήνα, που θα έκανα και θα κάνω έτσι και εκλεγώ, είναι η απογραφή. Δηλαδή, αυτού του ανθρώπου μέσα σε ένα εξάμεινο, σε ένα χρόνο, θα πρέπει να καταγραφούν ποιοι είναι και τι κάνουν εδώ πέρα. Λοιπόν, η δεύτερη κίνηση είναι η εξή μαζί, σε συνεργασία με τους συλλόγου τους, έχουν συλλογή Πακιστανών, συλλογή Αλγερινών κλπ. Πηγαίνουμε χέρι-χέρι στην ηπα του ΙΕ ΕΕ και ζητάμε να τους δοθεί το κίνδυνο χαρτάκι να μπορέσουν να φύγουν στις χώρες τους. Οι περισσότεροι, έχω, απα... δηλαδή, τους οι, περισσότεροι οι περισσότεροι από αυτούς είναι εκκλωβισμένοι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, με την καλή έννοια το, λέω, το ρήμα αυτό, Ωστε να μπορέσουμε να πιέσουμε και την κεντρική εξουσία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δοθεί λύση και κεντρικά και Ευρωπαϊκά. Λοιπόν, με το κύτρο Χαρδάκι θα μπορούσαν να, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί που θέλουν. Βέβαια αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να το Δουβλίνο 2 που θέλει να καταργήσει τα κράτη Έθνη και σου λέει και Ελλάδα, Αθήνα έχει το πρόβλημα. Σε σένα, αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε και με διάφορε μεθοδεύσει. Εφόσον κάνουμε επικισμό, θα μείνουν εδώ πέρα και θα λιώσουν τα πληθυσμιακά δεδομένα. Οπότε αύριο, ενώ εσείς είσαι Έλληνα Ορθόδοξο, αύριο θα είσαι Έλληνα Ισλαμιστή. Και, και θα λειτουργήσουν και σαν εργατικό υλικό σε στρατόπεδα συγκέντρωση, σε πολιτικέ, οικονομικέ ζώνε κλπ. Λοιπόν, αυτό το είναι το δεύτερο βήμα. Το πρώτο είπαμε είναι η καταγραφή πώ είναι και ποιοι είναι. Δεύτερο, μαζί με τον ΟΗΕ, ε, είπα τη αρσία του Εδώ στην Ελλάδα. Το τρίτο βήμα είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμεί ε, δεν το έχουμε μόνο εμεί. Το έχουν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσα και άλλε ευρωπαϊκέ πόλει. Του λέω και κυρίω. Θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία και με άλλε Ευρωπαϊκέ ε, πόλει και πρωτεύουσε όπου υπάρχουν αντίστοιχε ε, απόψεις με δικέ μα διατήρηση ε, του κράτου έθνου. Να κάνουμε ένα δίχτυο και να το παλέψουμε ευρωπαϊκά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, το οποίο ευρωπαϊκό θέμα, είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ηγεμονία τη ε, Γερμανία, με από πίσω την υπερεθνική ελίτ η οποία κατευθύνει τα νήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διαλέσουν τα κράτη-έθνη και γι' αυτό δημιουργούν αυτό το όλο σύστημα τη λάθρομετανάστευση ως δούριο ύπο για να διαλυθούν και να υπάρξει μια, παγκο, ε, μια παγκοσμιοποίηση και κοινωνική και πολιτική, λοιπόν, για να επικυριαρχήσουν. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε, οποία κάνει πολέμος στον ελληνικό κόσμο, κάνει πολέμος στο Αφγανιστάν, κάνει στην Ουκρανία, αλλά δεν δίνει λύση στα προβλήματα που δημιουργούν οι πολέμοι αυτές που κάνουν. Άρα, με μια συνεχόμενη πίεση πολλαπλή ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κρατική κυβέρνηση, αναγκαστικά θα πρέπει να δω, και με συνεχή διάλογο με την κοινωνία, θα πρέπει να δοθεί μια δημοσιότητα και μια προοπτική ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουνε λένε θα του πάμε από εδώ, θα του πάμε εκεί, και μετά ξεχνιέται. Ενώ εμεί με μια συνεχή πίεση θα μπορέσουμε ας πούμε, να φέρουμε ει και να βρούμε μια άκρη για να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν θα λυθεί αμέσω γιατί παίζονται τεράστια συμφέροντα. Είναι ένα όπλο συγκεκριμένο η λάθρομετανάστευση, είναι μια ασύμμετρη απειλή, ένα εθνικό κίνδυνο. Τον οποίο όμως τα συμφέροντα όπως είπαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει και το κρατάει αυτό το όπλο για να μπορέσει να μας αλλοιώσει εθνικά. Άρα με συνεχή αγώνα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον ένα μέρος του προβλήματος. Δηλαδή η πραγματική λύση όμως θα δοθεί μέσα από την κεντρική εξουσία με μια πατριωτική κυβέρνηση το οποίο Αυτή είναι το ισχύει. ζητούμενο. Αλλά και ένα δήμος όμως ο οποίο δέχεται και αποδέχεται τη λαθρομετανάστευση δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε παράλληλα, επειδή είπατε ότι είναι εθνικό κίνδυνο, να φέρουμε στο μυαλό μα το εξή: ότι από το Μαρόκο μέχρι τη Συρία σφάζονται χριστιανοί. Άρα, εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορεί να κυριαρχεί ένα πολιτικό χαβαλέ, όπου να λέμε, ωραία είναι αυτά οι λαθρομετανάστε συναδέρφια μα, του πάρουμε στο σπίτι μα. Εξάλλου, αυτό το λέει κυρίω η αριστερά, το διεθνιστικό κομμάτι, όπου. Και αυτό δεν είναι σύμβατο με την ιδεολογία τους, γιατί ο ίδιος ο Μάρξ λέει ότι η εργατική τάξη θα πρέπει να παραμείνει εκεί που είναι για να αγωνιστεί Στην εγκαιρία της παγκοσμιοποίησης ιδεολογίας πώς... Άρα αυτοί οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των λαθρομεταναστών στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που το κατευθύνουν, έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούνται και είναι όργανα της υπερεθνική ελίτ. Αυτό που θέλω εγώ να συμπληρώσω εμείς, αυτό που είπε ο Σταύρος, είναι ότι πρέπει ο Δήμαρχο να έχει και τη στήριξη των πολιτών, των Δημοτών. Όλα αυτά προποθέτουν τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, που οι ίδιοι θα αποφασίζουν τι θέλουν και τι θέλουν. Οι ίδιοι θα σταθούν στο πλευρό του Δήμου, για να παλέψουν και σε αυτό το κομμάτι. Οι ίδιοι θα αγωνιστούν, οι ίδιοι θα δρομολογήσουν σε εξελίξεις αυτές που θα υπάρξουν για να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το μέσα. Ε, επιτρέψτε μου να, να πω δύο πράγματα. Πρώτα να πω στου ακροατέ ότι μπορείτε σε, στη διάρκεια τη εκπομπής να τηλεφωνείτε στο 210 60 42 541 να ρωτήσετε να κάνετε ερωτήσεις, να τοποθετηθείτε ίσω και τα λοιπά. Ή στο Facebook ή στο, Facebook, ή στο chat του σταθμού. Ε, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, ήθελα να σα πω ότι δεν πρόκειται να εκλεγείτε αν λέτε τέτοια πράγματα. Ζητάτε τη συμμετοχή του κόσμου. Δεν γίνονται αυτά. Θα του τρομάξετε. Ο, <laughs> ο λοιπόν, κόσμο δηλαδή βέβαια, ημέρα. αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όλη αυτή την προπαγάνδα τόσων ετών, όπου οι πολίτε έχουν εκπαιδευτεί στην αντιπροσώπευση, δηλαδή ότι έχει κάποιο πρόβλημα, έχω τον ειδικό. Αυτό θα σου λύσει αυτό το πρόβλημα. Εκείνο το άλλο, εκείνο το άλλο, εκείνο το άλλο και έχουν φέρει του ανθρώπου σε ένα τέτοιο σημείο που νομίζουν ότι θα έρθει κάποιος δεν ξέρω ποιος, ο Θεός, τι και θα τους λύσει το πρόβλημα. Ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας. Ναι. Όμως εμείς εδώ πέρα λέμε ότι αυτό είναι αδύνατον διότι άνθρωπο, ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να χειραγωγηθεί, μπορεί να ροδικηθεί, μπορεί να αρρωστήσει ψυχικά, μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε. Να δολοφονηθεί. Να δολοφονηθεί βεβαίως, λοιπόν όμως εάν υπάρχει από πίσω ο λαός, οι πολίτες οι ενεργοί πολίτες τότε μπορούν να, να ανατραπούν τα πάντα και ο Δήμος της Αθήνας φιλοξενεί το μισό πληθυσμό της Ελλάδας περίπου σωστά. Η μισή Έτσι Ελλάδα είναι στο Δήμο της Αθήνας. Φανταστείτε λοιπόν το Δήμο της Αθήνας στα χέρια των πολιτών. Αυτό επιδιώκουμε εμείς τη συμμετοχή των πολιτών όχι δεν δρομάζει κανέναν αστιεύτηκα πριν δε, το είπα δε, υποτύπου δε, δε, δε. Θέλω να πω, δεν τρομάζει κανέναν. Απλά ο κόσμος, επειδή έχει γαλλογικηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην αλληλιοπροσώπευση, θεωρεί, ίσω να μην είναι και τόσο εφικτό. Mm -hmm. Όμως, θέλω να πω το εξή. Η δημοκρατία, το πολίτευμα της δημοκρατίας, είναι το πιο απλό πολίτευμα. Δεν θέλω να το πω σύστημα, γιατί τα άλλα είναι συστήματα. Η δημοκρατία είναι πολίτευμα. Ε, υπάρχουν λίγοι νόμοι, περιορισμένοι νόμοι νόμει είναι πολύ δημοσιευμένοι και τις διαβάζει ο λαός όλος και ξέρει πια, πώς να λειτουργεί ως πολίτης έτσι, και ως δημότης. λοιπόν. Εδώ μπαίνει το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας. Πραγματική δημοκρατία. Της πραγματικής άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό και λέμε συμμετοχή των πολιτών και όχι των κομμάτων. Λοιπόν, έξω, πω... έξω, έξω τα κόμματα από του Δήμου, οι Δήμοι πρέπει να αντιπροσωπεύονται και ναι, από του πολίτε. Λοιπόν, όπως... Και οι ίδιοι οι πολίτε θα πρέπει να μπουν μέσα να δουλέψουν για τα ίδια του τα σπίτια, για τα ίδια του τα συμφέροντα, για του εαυτού του, για τα παιδιά του. Δεν μπορούν να αφήνουν σε κομματικά στελέχη οι οποίοι δεν έχουν διοικήσει ούτε ένα περίπτερο και οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν του ενδιαφέρει κιόλα. Είναι δουλεύουν οι κομματικοί μηχανισμοί από πίσω και αυτοί είναι τελείω αδιάφοροι και καμία σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Οπότε δεν μπορούν να εμπιστευτούν οι άνθρωποι τις στίχες και τις ζωές τους σε κάποιο κομματικό στέλεχος. Όπως είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που καλάμε την περασμένη Κυριακή ε, η αντιπροσώπευση είναι ότι το χειρότερο ε, για τους πολίτες γιατί αποφασίζει ένα άτομο για κάποιου ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει. Τον, ε, τον, έχουν, τον έχουν φάει καπέλο αυτοί οι πολίτε που δεν έχουν ψηφίσει για μια τετραετία ή για μια πενταετία, και εκείνο, όπω είπε και ο Γιάννη προηγουμένω, μπορεί να χρηματιστεί, μπορεί να δολοφονηθεί από και ο Στάδος, μπορεί να μπει σε πολλά να και να μην ακολουθεί την εντολή που υποτίθεται έχει υποσχεθεί, μάλλον την υπόσχεση ε, ε, ε, που έχει υποσχεθεί στον, ε, στον πολίτη τον οποίο τον ψήφισε. Άρα λοιπόν η δημοκρατία, η άμεση δημοκρατία, η συμμετοχή του πολίτη είναι το α και το α της δημοκρατίας. Στην αρχαία ε, Αθήνα, νιώθανε θεωρούσαν τροπή, μεγάλη τροπή του να εκπροσωπηθούν από άλλων άνθρωπων. Ήταν, ήταν οι πόλη, πόλη, ήταν οι ίδιοι οι πολίτες. Οι, οι ίδιοι οι πολίτες είχαν συμμετοχή ακόμα, ακόμα και στα δικαστήρια οι ίδιοι πηγαίνανε και υπέροχαν στον εαυτό του. Οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε εδώ σε αυτό το τομέα του πολίτε να γίνουν ενεργοί και να συμμετέχουν και να, να, να παίρνουν εκείνοι οι αποφάσεις και ο Δήμο απλά να είναι εκτελεστικό όργανο και να εκτελεί μόνο. Τίποτα άλλο. Εκείνοι θα αποφασίζουν. Θα διαβουλεύονται, θα κάνουν προτάσεις και θα αποφασίζουν. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Όλα, η, η δημοκρατία μάλλον. Η δημοκρατία δεν παίρνει προθμόντας. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι πολιτικά συστήματα που φτιαχτήκαν από το... Το 1800 τόσο στην Αγγλία για να μπορέσουν να διασπάσουν το λαό και να μπορούν να το ελέγχουν. Αυτό. Δηλαδή είναι πολιτικά αισθήματα. Φτιάξανε τον καπιταλισμό, φτιάξανε τον σοσιαλισμό, φτιάξανε τον πολιτισμό για να τοποθετήσουν, να βάλουν τα αμπέλε στου ανθρώπου, να τους περιφράξουν και να του βάλουν μέσα σε ένα μαντρί και να είναι ο τσομπάνι, α πούμε και να του χτυπάει με την κλίσσα και εκείνοι να μην αντιδρούν καθώς. Πάντως για να επανέλθουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που αντιμετωπίσαμε, γιατί τα προτάγματά μας και οι προτεραιότητες μας ήταν και άμεση δημοκρατία, ο ελληνικό κοινοτισμό και άλλα, και βγαίνοντα έξω να επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας με τον κόσμο, αυτό που εισπράξαμε είναι η μεγάλη φοβία του κόσμου για την ανεργία. Δηλαδή αυτό μα το μετέδωσαν και γι' αυτό στη συνέχεια όταν ιερερχήσαμε τι προτεραιότητέ μα η ανεργία είναι, ένα, είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Πολύ ανέργο και αστέγων. Ναι, Πολύ και ανέργο. δεν είναι μόνο οι ανεργοί που οι οποίοι έχουν χάσει τι δουλειέ του. Είναι και ο κόσμο ο οποίο έχει μια δουλειά αλλά φοβάται ότι αύριο θα βρεθεί χωρί δουλειά. Θα βρεθεί χωρί εισόδημα, θα βρεθεί στο δρόμο, χωρί στέγη. Άρα, εμείς στη συνέχεια, πέρα από τα πρώτα οραματικά μας σχέδια, ακολούθησε η προσγείωση στην πραγματικότητα και αρχίσαμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά θέματα και να εκτονοποιήσουμε η ενεργεια. Για παράδειγμα, και σε συνδυασμό με όσα λέγαμε προηγουμένως ότι ο Δήμος δεν θα μπορέσει να έχει έσοδα από την κρατική ενίσχυση άρα θα πρέπει να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας του εαυτού του. Και εκεί πέρα μαζί με τη βοήθεια εκλεκτών οικονομολόγων και άλλων επιστημόνων σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε <coughs> συγγνώμη, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα επενδυτικό και συγκεκριμένα για να βρεθούν χρήματα αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να δανειστεί σε μια πρώτη φάση. Και επειδή το να πας να δανειστείς σε τράπεζες είναι κάτι το οποίο τράπεζες τον κοκλήφικες εννοώ. Έχεις δέσει ήδη το Δήμο χειροπόδαρα. Τον έχει δέσει χειροπόδαρα. Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε διάφορα μοντέλα, διάφορα ιστορικά παραδείγματα, τα οποία είχαμε στα χέρια μας. Ένα εκ των οποίων είναι να ιδρυθεί στην Αθήνα από τη δικιά μας, με δικιά μας πρωτοβουλία ο Δήμος της Αθήνας να ιδρύσει συνεργατική τράπεζα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει της ηθικής οικονομίας. Τις? Ηθικής yeah. οικονομίας. Δηλαδή αυτό μπορεί να το ακούσει κάποιος και να το χλεβάσει αν δεν γνωρίζει. Λοιπόν για τους γνωρίζοντες ισχύουν τα εξής. Ότι η οικονομία δεν είναι πάντα αυτό το οποίο ξέρουμε μία ανεξέλεκτη αρπαγή και κερδοσκοπία. Υπάρχει το κομμάτι της ηθικής οικονομίας. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, είναι το μη κερδοσκοπικό μια τέτοιας τράπεζας. Υπάρχει, παράδειγμα, η ηθική τράπεζα της, που είναι στην Πάντοβα της Ιταλίας και υπάρχει το μοντέλο πάνω στο οποίο εμείς θα στηριχτούμε. Είναι το μοντέλο της αρχικής τράπεζας της Πενσιλβάνια που είχε δημιουργηθεί και μάλιστα πριν την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από το Μπέντζαμιν Φράγκλιν είναι ο κύριος ο οποίος φιγουράρει πάνω στο δολάριο mm -hmm. η οποία δάνεισε με επιτόκια κάτω του 1% σε αγρότε, σε εργάτε, σε, σε νέου επιχειρηματίε. Η ήταν και αυτή μια μη κερδοσκοπία. Με, ουσκούς... με, με μετόχου πολίτε, αυτή η τράπεζα. Ναι, με ναι. με, με μετόχου είχε τα αρχικά κεφάλαια. Και τώρα μπαίνει το, το κομμάτι που θα βρούμε εμεί τα αρχικά κεφάλαια. Δηλαδή, το αρχικό κεφάλαιο για μια τέτοια συνεργατική τράπεζα του Δήμου τη Αθήνα μπορεί να μπει η εγγύηση τη μισθοδοσίας των εργαζομένων. Ω αρχικό η εγγύηση για το χρήμα αυτό το οποίο ε, θα χρειαστεί για να ιδρυθεί. Σε συνεργασία με την πατριωτική ομογένεια. Δηλαδή αν ξεκινήσει ένα τέτοιο πείραμα ε, σοβαρό, δηλαδή το οποίο θα έχουν καταρδίσει οι επιστήμονες. Ε, σίγουρα υπάρχουν, έχουμε ενδείξεις και συνομιλίε με την Πατριωτική Ομογένεια, η οποία θα θελήσει να μπει μέσα. Μετά ένα τέτοιο πείραμα ηθικής οικονομίας ε, περιλαμβάνει και θα πάμε να προσεγγίσουμε την Ελληνική Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι η Ελληνική Εκκλησία έξω από ένα τέτοιο πείραμα ηθικής οικονομίας που είναι μια τράπεζα του Δήμου τη Αθήνα η οποία θα δουλεύει προ αυτόν τον σκοπό. Άρα, οι κεφάλαια μπορούν να βρεθούν εφόσον υπάρχουν οι μελέτε και υπάρχει και πρόθεση και η κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, έχοντα ένα τέτοιο όπλο, ο Δήμο τη Αθήνα μπορεί να προχωρήσει σε ένα επενδυτικό σχέδιο. Έχει ανεξάρτητη οικονομία πρώτα. Έχει ανεξάρτητη οικονομία. Αλλά για να δουλέψει η ανεξάρτητη οικονομία, πρέπει να υπάρχουν και τα projects, τα έργα δηλαδή τα επενδυτικά. Και να φε... αναφέρω ένα. Συγκεκριμένο, το οποίο το έχουμε μελετήσει από αντίστοιχα γαλλικά μοντέλα που υπάρχουν που λέγεται μεταφορά άνεργου εργατικού δυναμικού από αστικά κέντρα στην περιφέρεια. Παράδειγμα, με κάποια χρήματα όχι πολλά μπορούν να δημιουργηθούν μικρέ κλεινοτροφικέ μονάδε στην περιφέρεια. Εμεί είμαστε ενάντια στο αθηνοκεντρικό κεντρικό μοντέλο το οποίο κατέπνηξε και την ελληνική οικονομία και όλη τη χώρα. Παστικοποιήσει. Εμεί θέλουμε κόσμο από τι Αθήνα. Να μπορέσουν σε ιδιαίτερα νέους να φύγουν να πάνε στην περιφέρεια και μάλιστα σε ευαίσθητε περιοχέ τη περιφέρεια τη χώρα για να μπορέσουν να αναπτυχθεί. Να του δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μαζί με το Δήμο τη Αδύνα κάποιε μικρέ επιχειρήσει κτηνοτροφίε στο πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφικές για παράδειγμα, φέρνουν ένα παράδειγμα. Και στη συνέχεια μετά από πέντε χρόνια πραγματική απόδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται και έχουν παράγει κάποιο έργο να περνάνε στην ιδιοκτησία του. Λοιπόν. Και μάλιστα δηλαδή μπορεί να δοθούν κάποια χρήματα με ένα, μέσω ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου να, να πάνε στην επαρχία σε, να νοικιαστούν υγείας της Εκκλησίας για παράδειγμα που, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαζί με κάποια δέκα μοσκάρια για παράδειγμα μια τέτοια μικρή μονάδα αυτή μπορεί να απασχολήσει τέσσερα άτομα. Πολλές τέτοιες μονάδες σε όλη τη χώρα Μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ισχυρό ε, ανάπτυξη τη ελληνική κτηνοτροφία. Με αυτά τα χρήματα, ο Δήμο Αθήνα και μέσα από αυτή την τράπεζα μπορούν να δοθούν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε κομμάτια τη γεωργία. Οι Γάλλοι το κάνουν και σε κομμάτια του τουρισμού. Δηλαδή, υπάρχουν στη Γαλλία, για παράδειγμα, καταλημένα χωριά πέτρινα ωραία, τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα, θα μπορούν να γίνουν αποκαταστάσεις των κτηρίων κλπ. να τουριστικά χωριά. Mm. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη μεταφορά από την Αθήνα στην περιφέρεια ε, ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε να και να φύγουν από την πόλη. Όσοι θέλουν να μείνουν, για παράδειγμα, για νέους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες κλπ, όσοι ξεκινάνε νέοι, είναι για τι λεγομενες εταιρείε εταιρείες να μπορούν να δώσει ο Δήμος της Αθήνας για μια διετία. υπάρχουν τόσα κτίρια να τους δώσει στέγη επαγγελματική, δωρεάν υποδομές, δηλαδή στέγη, νερό, τηλέφωνο και ρεύμα, για να μπορούν να ξεκινήσουν. Μετά από δύο χρόνια θα είναι υποχρεωμένες με ένα συμβόλαιο να μπορέσουν να, εφόσον έχουν σταθεί στα πόδια τους, να μπορούν να αποπληρώσουν. Μετά υπάρχουν και άλλα προγράμματα, για παράδειγμα, ο Ελαιώνα είναι ένα ισχυρό χαρτί που έχει στα χέρια του ο Δήμο τη Αθήνα που περνάει ανεκμετάλλευτο αυτή Ξεπουλιέται. Δεν ξεπουλιέται υπάρχει, και δεν υπάρχει οριοθέτηση του Ελαιώνα. Είναι δημοτικέ εκτάσει, τι οποίε έχουν καταπατήσει κάποιοι ιδιώτε. Μιλάμε, για, όταν λέμε για τον Ελαιώνα, μιλάμε για μια έκταση 9.500 στρέμματα από τα οποία τα 3,5 στρέμματα είναι οι καλλιέργειες που βλέπουμε όλοι μας, οι ελιές που υπάρχουν, ακάλυπτες εκτάσεις κλπ. Οι υπόλοιπε, είναι διάφορα εγκαταλειμμένα, κτίρια ε, βιομηχανικά, ακάλυπτοι χώροι, ανεξέλεκτοι. Λοιπόν, εμείς ως Δημοτική Αρχή, το πρώτο μέλημά μας είναι η οριοθέτηση, κατόπιν μελέτης οριοθέτηση και πέρασμα με ΦΕΚ, του ΕΛΕΟΝΑ. Να ξέρουμε τι είναι προ διορισμούς χρήσεων Το ΦΕΚ όμως δεν θέλει συνεργασία με την κυβέρνηση αναγκαστικά. Ε, Τώρα, με αν έχετε... Θέληση, ναι, αλλά άμα έχουμε εμεί τη, yeah. τη μελέτη και τη θέληση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει όχι, γιατί είναι μια ιδιοκτησία δική μα την οποία θέλουμε να τη θεσμοθετήσουμε. Γιατί δώσουμε, υπάρχει μια σύγκρουση, εδώ που θέλω να σου πω: ότι πώ μπορεί ας πούμε, πραγματικά ένα αμεσοδημοκρατικό δήμος, οποιοςδήποτε, να επιβιώσει, όταν έχουμε μια εποπτεία πανελλήνια, δηλαδή μια κυβέρνηση τη ξενοκρατίας, από ό,τι τα έχει εκχωρήσει όλα, αναγκαστικά την έχετε σε άμεση ρήξη. Ακριβώ, αυτό ακριβώ είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, εμεί δεν θα πάμε στο Δήμο και, και να του παρακαλέσουμε, θα πάμε για να προκαλέσουμε αυτή τη ρήξη. Και μέσα από τη ρήξη, εμεί θέλουμε να του ανατρέψουμε. Αλλά επειδή είμαστε Δήμο, εμεί θα αρκέσουμε στη ρήξη και να του ανατρέψει στην πορεία ο ελληνικό λαό. Λοιπόν, επειδή εμεί θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία τα θέλουν οι πολίτε, αναγκαστικά θα πάμε σε μια ρήξη. Α πούμε, με, με, με αυτό το ρώτησε και τον Αργύριο, τον Μαρνάκη Αργύρι, την προηγούμενη φορά με μνημονιακό Καλλικράτειο. Πώς είναι μνημονιακό κατασκευάσμα, ήρθε μαζί με το μνημόνιο για συγκεκριμένους λόγους. Ναι, για... Η Αθήνα αναπόδυνε ανήκει στο Καλλικράτη, είναι από μόνη της Μητροπολιτικός Δήμος. Ναι. Αλλά, καταλαμβάνομαι... Αλλά έτσι κι αλλιώ είναι ένας δήμος τεράστιος, ένας δήμος γίγαντας. Πώς μπορεί, πρέπει αναγκαστικά να σπάσει εκτός νόμων για να διοικηθεί αμέσως δημοκρατικά. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική φόρμουλα που να μπορεί η τάδε πλατεία να αποφασίζει αυτό μαζί με την τάδε πλατεία, μαζί με την τάδε πλατεία. Η ε, φόρμουλα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει δημοτική φόρμουλα. Δηλαδή, αν το θελήσουν ε, οι πολίτες και κλέξουν μια μεσοδημοκρατική διοίκηση, ένα, ένα μεσοδημοκρατικό δημοτικό συμβουλίο, μπορεί να πάρει αποφάσεις. Και να πει, για παράδειγμα, στο πρόγραμμά μας ας πούμε, το, για το πώς θα οργανώσουμε την... Ε, Αμεσοδημοκρατική διοίκηση, mm. η οποία βέβαια δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει μια 10. διαδικασία παίδευση και του κόσμου και ημών των ιδίων, δηλαδή για να μπορέσουμε να δούμε πώ λειτουργεί. Ε, Μα δίνει ο Καλλικράτη ένα μικρό παράθυρο, είναι τρία άρθρα τα οποία έχουν περάσει, τα οποία λέγονται Δημοτικές Επιτροπέ Διαβούλευση. Mm. Αυτέ τι έχουν περάσει, αλλά έτσι κι αλλιώ γνωρίζοντα ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Εμεί όμω θα τι λειτουργήσουμε. Δηλαδή θα δώσουμε υποδομέ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δια, διαμέρισμα, την δημοτική κοινότητα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε και να αρχίσουν και κάποιε εξουσίε να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα από μόνοι του. Δηλαδή, σώμα των ενεργών δημότων. Σώμα ενεργών δημότων. Δηλαδή, μπορεί να το αποκαλέσει όπω θέλει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσπιστία, επειδή κάποιο δήμαρχη σου λέει: Εμεί θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με του πολίτε, αλλά οι πολίτε δεν ανταποκρίνονται. Ε, Αυτό δηλαδή. δεν είναι. είναι η μισή αλήθεια. Η ολόκληρη αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι το κάνουν μια φορά το χρόνο, οπότε οι πολίτε, βλέποντα ότι πρόκειται περί εμπαιγμού, δεν συμμετέχουν. Μα είναι εμπαιγμό όταν δηλαδή είσαι ένα μνημονιακός ή συστημικό δήμαρχο να καλέσει τον κόσμο να πάρει αποφάσει. Τι απόφαση μπορεί να πάρει ο κόσμο όταν ξέρει ότι έχει εποπτεία από πάνω σου, ότι ό,τι να πάρει να περάσει από έγκριση. Εδώ υπάρχει μια κόντρα με την νομιμότητα εντό εισαγωγικών, α πούμε. Α πούμε, μπορεί η κεντρική εξουσία να αποφασίσει. Μαζί με τον Φούκτελ, μαζί με τον Ράιχερμπρα, μαζί με την Εποπτεία, τον Τάδε νόμο. Ακριβώς. Ο οποίο πραξικοπηματικά δεν αποφάσισε. Ναι, ναι, αλλά υπάρχει και η δύναμη των πολιτών. Δηλαδή, Εκριβώς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι πολίτε έχουν δύναμη. Και για να ολοκληρώσω κάτι για τον Ελαιώνα, προηγουμένω, έτσι που το αφήσαμε κενό, ε, για όσου μα παρακολουθούν, ο Ελαιώνα, να το πω έτσι, αυτά τα 3.500 με τι Ελιέ. Οι ελιές οι οποίες παράγονται και επειδή κάποιο μπορεί να θεωρήσει ότι αυτές δεν είναι ευρώσιμες επειδή υπάρχει μόλις στο περιβάλλοντος και λοιπά, δεν μπορούν να καταναλωθούν. Αυτές αν μαζευτούν από τις 3000 ε, ε, στρέμματα που υπάρχουν το προϊόν αυτόν των ελαιών μπορεί να τροφοδοτήσει την ίδρυση 20 με 30 σαπωνοποιείων. Δηλαδή μπορεί, πιστεύει, μπορεί okay. να ε, καλύψουν εργάζομαι να δώσει δηλαδή, σε ανθρώπου. Αν δεν θελήσουν να γίνουν αυτά, μπορεί να, αυτό το υλικό να αναπολύεται στι βιομηχανίε. Για παράδειγμα, μετά ανάμεσα στι υπάρχει έκταση που μπορούν να καλλιεργηθούν διάφορα. παράδειγμα αρωματικά βότανε ή κάτι άλλο, τα οποία βάσει μελετών δεν μπορούν να προκύψουν. Δηλαδή υπάρχει ένα υλικό τεράστιο αξιοποίηση οικονομική και με οικολογικά κριτήρια. Ένα άλλο παράδειγμα, οι μουργέ. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν συνεργία του Δήμου, ορισμένη χρονική περίοδο πάνε και τι κλαδεύουν και μετά τα πετάνε. Αυτή, αυτά τα κλαδέματα, τα κλαδιά αυτά τα οποία κόβουν από τις μουριές του Δήμου της Αθήνας, αν αλεστούν, μπορούνε να παράγουν 300 τόνους ε, βιομάζα. Ε, βιομάζα. Όχι βιομάζα, για τρόφιμα για, για ζωοτροφή, ναι. 300 α, τόσο. Τόσο τόνους γεωτροφής <laughs> εκλεκτής. Δηλαδή, Προφανώ αφέ... αυτό δεν του νοιάζει, γιατί άμα του ένιωσε δεν θα ήταν δηλαδή, εξαρτημένο ο Δήμος Αυτή τη στιγμή ήδη, δηλαδή δεν υπάρχει μια, ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, μετά πάλι στον Ελαιώνα, στο μη γεωργικό κομμάτι, στο μοντέρνο κομμάτι τη οικονομία, υπάρχουν τόσα εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια. Και επειδή είμαι σκηνοθέτη κινηματογράφο και γνωρίζω, α πούμε, είχαν έρθει πριν μερικά χρόνια ελληνοαμερικάνοι παραγωγοί που έχουν μεγάλα στούντιο όχι στο κόλικου, τη Νέα και ενδιαφερόντουσαν να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα να κάνουν. Και το Υπουργείο Πολιτισμού φυσικά του αδιαφόρησε τελείω. Α πούμε, και απογοητεύτηκαν οι άνθρωποι. Εμεί τι έχουμε τι επαφέ, γιατί είμαι και μέλο τη εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών και μπορούμε να του φέρουμε στο Δήμο τη Αθήνα με δική μα πρωτοβουλία και να κάνουμε μια εμπορική συμφωνία. Να του δοθούν κάποια κτίρια με ένα αντάλλαγμα. Το οποίο θα το βρούμε είτε ποσοστών είτε ενηχείου και να μπορέσει να γίνει κινηματογραφική πόλη η Αθήνα. Δηλαδή να αρχίσει πλέον να δουλεύει και το κομμάτι πέρα. Από το κινηματογραφικό και του τουρισμού. Και του, δηλαδή, του πολιτισμού. Δηλαδή η οικονομική, οικονομική ανάπτυξη και το επενδυτικό σχέδιο αυτό είναι πολύπλευρο. Αλλά πλευροί. θα πρέπει Ένα. να υπάρχει σχεδιασμό εξ αρχή κεντρικό ώστε να μπορούμε να πούμε στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, του δευτερογενή, του τριτογενή, πώ μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα άλλο κομμάτι που είναι μέσα στον πολιτισμό αλλά έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή μπορεί να διοργανώνει στην ε, ε, Αθήνα κάθε χρόνο ε, έκθεση καστικών. Έτσι, ελληνική, ελληνικού έργου, το οποίο αυτό τρεις μήνες είναι αρκετοί να προβληθεί, οπότε θα, έχει και μια, θα είναι μια ατραξιόν ε, τουριστική και πολιτιστική. Παράλληλα, τους επόμενους ε, μήνες όμως, θα μπορεί αυτή η έκθεση να πολείται και να ταξιδεύει σε τρεις-τέσσερις μεγαλοπόλεις του κόσμου, να γνωρίζουν κάθε χρόνο. Μετά θα μπορεί να γίνει, όπω είναι η Biennale της Βενετίας, που μια μεγάλη έκθεση ε, πολιτισμού και ο Ιωάννης εδώ γνωρίζει πολύ καλά, θα μπορεί να είναι μία μπιενάλε διε, διε, διεθνών έργων ε, στην Αθήνα, η μπιενάλε της Αθήνας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, σύνθετα τα οποία θα πρέπει... Ετσι λέω πρέπει η Αθήνα να... είναι η, πολιτου... η πόλη πρωτεύουσα του πολιτισμού οποία... και είχε και μεγάλο πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Το λέγαμε Α. την άλλη φορά με τον Αργύριο. Ότι έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με πολιτισμό. Μπορεί κάποιο να πει ότι τώρα εδώ και εγώ είμαστε ρε παιδί μου, πεθαίνουμε μαζικά ο πολιτισμό μα. Μάρανε. Ο, ο, ο πολιτισμός... Το λένε κάποιοι αυτό. Όχι, αυτό είναι λάθο τελείω. Ο πολιτισμό παράγει χρήμα. Πέρα από ότι παράγει σκέψη και πολιτισμό, παράγει και χρήμα. Παράγει και πνεύμα και το πνεύμα παράγει και αντίσταση για Ακριβώς. Ο πολιτισμός. πολιτισμό. Α πούμε αυτό με η Αθήνα να γίνει πάλι μια πόλη πολιτισμού με θέατρα, εκθέσει και τέτοια. Που θα φέρει. Εντάμιζα πέρα. Εντάμιζα π. Ε, υπάρχει, εδώ περάσανε τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, παραθυράκι, το το Πάσχα, όταν εμείς ουλίζαμε, την αξιοποίηση από ιδιότητε των αρχιευτικών χώρων της Αθήνα. Δηλαδή θέλουμε οι πω για δύο είναι οι κυρίες στοχεύσεις, αν το δούμε, δηλαδή, τι, τι στοχεύουν, στοχεύουν στον πολιτισμό και στη στέγη των Ελλήνων. Να μας πάρουν τη στέγη να μην έχουμε που την κεφαλή κλείνε και μετά να μας πάρουν τον πολιτισμό με διάφορα και υποπροϊόντα. Υποτίθεται πολιτισμού τα οποία. α πούμε. Άλλη μια... Λοιπόν, ναι. Άλλη μια τραγική ιστορία. Λοιπόν, δηλαδή προσπαθούν το ευτράπελο και το ευτελές να τον αγάγουν ως κάτι υψηλό και κάτι το ουσιώδε να το υποβαθμίσουν για να μπορούν να περάσουν α πούμε να... να σακατεύσουν αυτό που λέμε πνεύμα του τόπου. Δηλαδή, ό,τι παράγει ο τόπο να το καταστρέψουν. Δηλαδή, τη βιοποικιλότητα αυτή, την υπαρξιακή, την εθνική, την ε, πολιτιστική να την καταστρέψουν για να περάσουν ένα παγκοσμιοποιημένο προϊόν πολιτισμού ε, αμερικάνικου τύπου. Δηλαδή, κάτι σαν τα χάμπουργκερ. Μα αμερικάνικο εθνικό. πολιτισμό και η γερμανική φορολογική πειθαρχία. Ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Τώρα, είπε και για τι κατασχέσει των σπιτιών σου. Πώ μπορεί ο Δήμο να προστατέψει του πολίτε, να ξέρει ο Εθνέ πολίτη. Ότι ό, όταν ελέγχει τον Δήμο του, δεν μπορεί να περάσει κάποιος να το σπίτι του. Ακριβώς. Ακριβώς. Ε... Επειδή υπάρχουν διάφορες κινήσεις πολιτών οι οποίες έχουν ασχοληθεί με αυτό και έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία αντιμετώπισης, κινήματα, ε, ε, ε, ε. κινήματα διάφορες προσωπικότητες, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και διάφορες απόψεις, καμιά φορά και αντισυγκρουόμενες, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα τα συνενώσουμε όλα αυτά τα κινήματα και θα πάρουμε μια πρωτοβουλία ε, ίδρυσης μιας κτηματικής εταιρεία προστασίας δανειοληπτών. Τι θα είναι, θα είναι μια κτηματική εταιρεία, όπως την είπαμε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γη, η οποία με διάφορα και μέσω και σε συνεργασία με την συνεργατική τράπεζα του Δήμου της Αθήνας, αλλά και με άλλους οίκους, παράδειγμα από την ομογένεια, την πατριωτική ομογένεια, να μπορεί να αγοράζει από τις τράπεζες τα κίνητα, τα οποία βγαίνουν σε κατασχέσεις, αλλά yeah. να μην τα εκμεταλλεύεται για τον εαυτό τη, να τα αποδίδει. Υπάρχει το καθολικό τη κάτι τέτοιο. Ναι, όπω αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι τα κερδοσκοπικά φάντια, τα οποία πάνε στι τράπεζε και αγοράζουν Φυσπίτια. τα κινητά στο 10%-20% το πολύ τη αξία του. Yeah. Και μετά θα παίζουν ένα τοκογλυφικό παιχνίδι και κερδοσκοπικό. Αυτό μια τέτοια. Ε, κτηματική εταιρεία θα πηγαίνει να αγοράζει, να ανταποδίδει στου ιδιοκτήτε του και θα έχει ένα μικρό επιτόκιο όπω είπαμε βάσει τη ηθική οικονομία τη τάξη του 9% για να μπορεί να τα απεξέλθει στα να, λειτουργικά ναι. έξοδα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προστατεύσει ε, του δανειολήπτες από την πλήρη ε, έξωσή του από απ τα ίδια του τα σπίτια. Γιατί η Αθήνα είναι και πολύ <laughs> αστέγωνο. Και αυτό κατα... είναι ένα μεγάλο όπως πρόγραμμα. Όπω καταλαβαίνετε, με αυτά τα δύο μεγάλα. Σχέδια στο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή η Συνεργατική Τράπεζα του Δήμου της Αθήνας και στη Στεγαστική Εταιρεία Προστασίας Δανειοληπτών, επέρχεται πλήρης, έτσι και θελήσουμε να τα πλήρη ρήξη με το σύστημα που κυβερνά αυτή τη στιγμή τη χώρα και είναι υπάλληλος των ξένων και ρίξει και με του ντόπιου προούγοντε και τι φιλικάδε εδώ Τα κατα, Καταρχά, η συνεργατική τράπεζα του Δήμου τη Αθήνα θα μα πούνε κάποιοι που μα ακούνε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν το, θα το επιτρέψει η ε, τράπεζα. Ε, η, και η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρείται yeah. κόμμα μέσα, μέσα από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Mm. που η τράπεζα της Ελλάδας, να μην ξεχνάμε, ανήκει στους, μην... στους ξένους, είναι κατά το 92-96% no. ιδιωτική. Απλά παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι είναι κρατική τράπεζα. Είναι ιδιωτική και μάλιστα δεν είναι γνωστή ποιο είναι η μετοχή της. Η σύνθεση Και με που επικεφαλής που έχουν παίξει την ιστορία της χώρας ιστορικά, δρόμικο ρόλο. Ακριβώς. Είναι αυτό που εμεί αποκαλούμε υπερεθνική ελίτ. Mm. Άρα θα, θα θελήσει να εμποδίσει. Μετά οι Ευρωπαίοι θα θελήσουν να εμποδίσουν. Το πρώτο που θα σα πούνε είναι αυτό: ότι είναι κόροι των κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά <coughs> η οικονομία δεν κινείται πάντα με του κανόνε μια άλλη Ένωση. <coughs> είναι με του κανόνε του οποίου θεσπίζουν οι ίδιοι οι πολίτε για πώ θα λειτουργήσουν την ίδια του στην οικονομία. Βέβαια. Το πλήρες σχέδιο αυτό θα αποκαλυφθεί στην πορεία και με τον πλήρε σχεδιασμό που κάνουν οι οικονομικοί μας επιτελείς. Αυτοί εμείς αναλύουμε αυτή τη στιγμή και δίνουμε την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να πορευθούμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουμε σε μία σύγκρουση και να βάλουμε τις δυνάμει στις με τις προσδικές εθνικές εκλογές που θα έρθουν γιατί αυτοί καταραίουν άσχετα από ό,τι δείχνουν οι πλασματικές και ψεύτικες δημο να βάλουμε, να δεσμεύσουμε τις καινούργιες δυνάμεις πολιτικές που θα αναδεθούν, ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο. Και για να μην φανεί ότι πρόκειται περί μια τέτοια συνεργατική τράπεζα, να υπενθυμίσουμε ότι στην Κύπρο οι τράπεζες χάσαν τα λεφτά τους, οι συνεργατικές κυπριακές τράπεζε δεν έχασαν ούτε σέντς. Ε, ε, αυτό, Τώρα... Η αλήθεια είναι ότι οι αντίπαλοι σα, α πούμε, δεν είναι και. Μιλάμε για πρόσωπα καμένα εδώ που τα λέμε από το Δημο. Και τους του δείχνουν κάποιε δημοσκοπήσεις, του δείχνουν τον Καμίνη, έναν άνθρωπο που έχει, υπογρα... έχει ακολουθήσει όλε τι μνημονιακέ διατάξει που έχουν βγει και δεχτεί τα πάντα, τον δείχνουν και ψηλά. Δηλαδή, και εσά, αυτό το λέγαμε πριν με τον Αργύριο του Μαρινάκι, δεν ήρθατε να εμφανίζετε στι δημοσκοπήσεις αυτό παίζουν οι δημοσκόποι, παίζουν το παιχνίδι γιατί είναι εξαρτημένοι. Δηλαδή, πληρώνονται οι πελάτε του. Ο υφιστάμενο δήμαρχο και άλλοι υποψήφοι είναι από κόμματα οι οποίοι είναι πελάτε των δημοσκόπων. Δεν μπορεί τον πελάτη σου. Εργολάβου που μάλλον θα, θα χάσουν από πελάτη. Δεν εδώ, είναι αντιφανικέ οι Και για να θυμηθούμε εδώ πέρα το παιχνίδι του κυρίου Καμίνη, ας πούμε, να θυμηθούμε ότι ο κύριο Καμίνη είναι από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο με την κυρία Ρεπούση. Που η κυρία Ρεπούση. Είναι υπέρ του συνοστισμού των Ελλήνων στη Μικρασία. Ελπίζω ο κύριο Καμίνη να μην είναι υπέρ του συνοστισμού των Ελλήνων στην ίδια του την πρωτεύουσα. Εκπροσωπεί όλο αυτό το Δημάρο Πασόκο ποτάμιο Ελεώνα. Ακριβώ. Αυτό... Άρα ο κύριο <χαι> Καμίνης είναι, κατά τη γνώμη μου, μια μαριονέτα που την κινούν τα νήματα, δεν κινούν άλλοι έξωθεν. Και δέχεται τι χρηματοδοτήσει πολλέ από διάφορε ΜΚΟ. Ξένων κέντρων σε διάφορα θέματα. Ε, είναι διάφορα. Τώρα, αυτά με το καλό και με τη βούληση του λαού τη Αθήνα. Θα μπούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα, μα, μακάρι να πάρουμε και τη Δημαρχία και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μα και να τα ψάξουμε όλα αυτά. Να τα κάνουμε φτερό ένα-ένα, ένα, τι και πώ. Γιατί ακούγονται διάφορα ότι έχουν εξυπουληθεί τα κίνητα του Δήμου τη Αθήνα σε 300-400 ΜΚΟ. Όλα αυτά θα πρέπει να ψαχθούν. Δηλαδή. Αυτά που λέμε, θα πρέπει ο κόσμο να τα καταλάβει και να καταλάβει ότι πλέον οι τύχε του κινδυνεύουν. Δεν είναι όπω άλλε εκλογικέ αναμετρήσει. Που εντάξει, έβγαινε ο ένα, ήταν έτσι, ο άλλο ήταν λίγο καλύτερο, είναι λίγο χειρότερο. Πάχυσαι, όλες, δηλαδή, καλύτερο. Υπήρχε, τώρα δεν μπορεί να υπάρξει αδιαφορία. Τώρα πλέον ε, οι ζωέ μα κινδυνεύουν. Δηλαδή, ο διπλανό μας μπορεί να κοιμάται στο παγκάκι γιατί του έχουν κάνει κατάσχεση, αύριο θα είμαστε εμεί σε αυτή τη θέση, αν το αφήσουμε και δεν ελέγξουμε το ποιοι άνθρωποι θα μπουν μέσα να αγωνιστούν για τα συμφέροντα του ίδιου του κόσμου. Η ρήξη τη που θα σκεφτόμουν με τον τόπο σύστημα και το ξένο σύστημα έχετε την πρώτη μέρα την οποία ανεβαίνει, ένα, όχι δεν και καλά μέσο Ακόμα και αντιμονω με την πραγματική έννοια τη λέξη α πούμε, κόμμα ή κίνημα, με το παραμετέ μια άμεση σύγκρουση. Γιατί ή πρέπει, μλάμε μια δημοθήνα, στην πρωτεύουσα τη Ελλάδα. Η μισή έλλεινε εδώ. Ή πρέπει να σηκωθούν και να φύγουν. Όσοι ψηφίσαν το μνημόνιο μαζί με το Φούκτελ, το μνημόνιο, την Τρόικα και όλου και να φύγουν, ή πρέπει να κάτσουν και χρησιμοποιούν κάθε αφήμινο το μέσο για να χτυπήσουν εκείνη τη στιγμή. Ακριβώ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα ξεκινήσει ένα βρώμικο πόλεμος από, από την ίδια μέρμηση μισόχω και μια μέρα πριν, α πούμε. Ακριβώ. Δηλαδή, αν βγουν οι ίδιοι οι μνημονιακοί, δεν θα υπάρξει έλεος για του πολίτε. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Δηλαδή. Οι... Κάποια πολιτικοί συμπολίτε μα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να παραμυθιάζονται και να πιστεύουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει σωτήρα. Ναι. Δεν υπάρχει σωτήρα. Αν εμεί οι ίδιοι. Ούτε σωτήρα, ούτε σωτηρία, μου επιτρέπει, Ναι. Ούτε σωτηρία, αν εμεί οι ίδιοι δεν ενεργοποιηθούμε. Εμεί οι ίδιοι. Και οι σωτηρίε υπάρχουν μόνο από εμά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, πώ μπορεί να δήμος, ένας υποψήφιος πούμε, δήμαρχος, ένα υποψήφιο κίνημα να κινητοποιήσει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει σε αρχές συμμετοχής στα πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχει μακρυνθεί ο κόσμος της συμμετοχή. θέλει ακόμα και ο γαναχτισμένος άνθρωπος να πει ας ψηφίσω αυτό μου φαίνεται καλύτερος από τους άλλους ας πούμε, τα λέει καλύτερα Ένα ε. πάρει και αυτή πατάτα του ναι, υπάρχει μια αμφιδρομη σχέση εδώ πέρα, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι εγώ είμαι ο Σωτήρας και βγαίνω απάνω, ψηφίστε με, βγαίνω απάνω και θα τα κάνω όλα με ένα μαγικό ραβδί να στράφτουν και θα σας σώσω και θα κάνω μεγαλεία. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, είναι ένα παραμύθι, θα πρέπει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι με την συνεχή ενασχόλησή τους... Εντάξει, αναθέτοντας σε κάποιους ανθρώπους που έχουν το χρόνο και έχουν και τις ικανότητες και τις δεξιότητες και την όρεξη να δουλέψουν. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος μαζί μας να συμμετέχει. Δηλαδή μπορεί να είναι από τον καναπέ του και να έχει απαιτήσει. Δηλαδή αυτό θυμίζει το ποδόσφαιρο, που όταν κάποιο παίζει μπάλα του λένε μπράβο, όταν χάνει τον γκολ το πρέσουν όλοι. Δηλαδή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι... Πάμε όλοι μαζί, ο καθένα με τον βαθμό που ε, ενδιαφέρεται και μπορεί, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε και εδώ μπαίνει το αμεσοδημοκρατικό, την ανακλητότητα. Να μην δίνουμε λευκή επιταγή σε αυτόν Υπάρχει ανακλητότητα, α πούμε, στο δικό σας, σε αμιστώ. Σε εμά έχει ανακλητότητα, γιατί είμαστε ακριβώ κίνημα της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να του δώσουμε εν λευκό πήγαινε εσύ, α πούμε, τα λε ωραία. Α πούμε και γίνει δήμαρχο. Και... Μπορεί ο, ο καθένα, όχι δεν λέω για τον εαυτό μου, αλλά για τον καθένα μπορεί να βγει αύριο να έχει τη εν λευκό εξουσιοδότηση από τον κόσμο και, και να βγαίνει και να κάνει άλλα είτε γιατί τρελάθηκε είτε γιατί τα οικονόμησε κάτω από το τραπέζι είτε παλάβασε, πολλά μπορούν να συμβούν εμείς ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα θεσπίσαμε με άμεση δημοκρατικό κίνημα το θέμα της ανακλητότητας δηλαδή για όσοι δεν το καταλαβαίνουν όταν κάποιο ξεφύγει από τις γραμμές τη διακήρυξη και των πολιτικών των οποίων έχουμε θεσπίσει και συμφωνήσει μεταξύ μας να μπορεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων να τον καθυλώνει να τον αποπέμπει και να επανέρχεται κάποιος άλλος. Έχει και η νομική ισχύη, δηλαδή. Α, έχει νομική ισχύ, σαν... Έχει ηθική ισχύ. Η, η ηθική, η, η, η, ηθική yeah. είναι παραπάνω από την νομική. Yeah. Είναι η ηθική ίσχυη. Δηλαδή και αυτό είναι δέσμευση, και όταν ξεκινάμε, εμεί έτσι κι αλλιώ το έχουμε υπογράψει. Έχετε υπογράψει και μια υπεύθυνη δήλωση, Ακριβώς. Ότι αποδέχεστε. Οπό, ο, οπότε νομικά μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Αλλά το θέμα είναι η ηθική πλέον προ του συμπολίτε. Όταν επαγγέλλεσαι κάτι και αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι το διαφορετικό. Τώρα αυτό που λέγαμε πριν για το μέγεθο του Δημαθήνα. Ισχύει για όλου. Δηλαδή και για τον Δήμαρχο και για του Δημοτικού ναι. Συμβούλου και για του διαμερισματικού. Ναι. Τώρα αυτό που λέγαμε για το μέγεθο του Δημαθήνα. Που ήταν δεν μπαίνει, δεν μπαίνει στον κατακράτη, καλυκρατικό, ο κατακράτη ήταν από μόνο του έτσι κι Έχετε σκεφτεί την πλατφόρμα με την οποία μπορεί να διοικηθεί, δηλαδή θα γίνονται λαϊκές συνελεύσει σε κάθε πλατεία, α πούμε, ή θα υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αντίστοιχα στο διαδίκτυο, ή κάτι τέτοιο, γιατί σκεφτεί κάποιο μέσο που μπορεί να επιτευχθεί. Ναι, καταρχά θα θεσπίσουμε μια αντιδημαρχία άμεση δημοκρατία. Μια, Αντιδημαρχία άμεση δημοκρατία. Τι θα περιλαμβάνει το το στήσιμο, σε πρώτη φάση το στήσιμο και στη δεύτερη φάση τη λειτουργία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσα στο Δήμο της Αθήνα. Ο Δήμος της Αθήνα, για όσοι δεν το ξέρουν, πε, ε, περιλαμβάνει 7, διαμερισματικές, ε, 7 διαμερίσματα τα, μεγάλα τα οποία γίνανε στις στις τώρα δημοτικές κοινότητε. Περιλαμβάνει 7 δημοτικές κοινότητε. όπου εκεί πέρα ε, σε κάθε κοινότητα ε, μέσα θα υπάρχουν ε, ε, υποδιαιρέσεις ε, ανασυνοικία ε, mm -hmm. ε, όπου γιατί έχουμε και οι κοινότητες είναι μεγάλες στο δημόσιο. Ναι, ναι, οι κοινότητε είναι μεγάλες. Εμείς θα λέμε διαμερισμάτα για να γίνονται καταναλωτές ναι, ναι. στον κόσμο. Το κάθε διαμέρισμα θα έχει τις υποδιαιρέσεις στις συνοικίες, όπου σε κάθε συνοικία θα υπάρχει χώρος να μπορεί ο κόσμος να συνεδριάζει και να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να λύνουν τοπικά προβλήματα μέσα από εκεί και μετά να συγκεντρώσουν όλες οι αποφάσεις ε, και να τίθονται προς τον ε, Δημοτικό συμβούλιο. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση πιο εξελιγμένη είναι να μπορέσει να... αυτός ο κόσμος να παίρνει και αποφάσεις οι οποίες να είναι δεσμευτικές προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή θα το δουλέψουμε πειραματικά για ένα χρόνο ενάμιση. Το οποίο λέει ότι χωρίς να υπάρχει νομική φόρμουλα είναι πρόβλημα για τον πολίτη. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή επειδή θα πρέπει, δεν θα υπάρξουν υπόρειες στο Δήμο Αθήνας και μέχρι να πετύχουμε αυτά τα ωραία που λέγαμε προηγουμένως θα περάσει και ένα χρονικό διάστημα το οποίο... Θα υπάρχει μια πούμε, και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στην εντέλεια κάποια πράγματα. Γι' αυτό έχουμε σκεφτεί και είναι μέσα στι προδιαγραφέ μα, επειδή είμαστε άνθρωποι και τη συμμετοχική δημοκρατία και τη συμμετοχική οικονομία, πολλά πράγματα θα πρέπει να βουλευτούν με τη μέθοδο τη αυτοδιαχείριση. Ναι. Όπω και στον πολιτισμό, είπαμε διάφορα ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος τη Αθήνα και οι υπάλληλοι του έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν κάποιες εκθέσεις για τις στο εξωτερικό, να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα κλπ. Αυτό θα γίνει ένα μειχτό σχήμα με τους εργαζόμενους της Αθήνας που εμείς θέλουμε να τους διατηρήσουμε και με ανθρώπους απ' έξω, οι οποίοι όμως θα είναι σε μία μέθοδο αυτοδιαχείρισης και το προϊόν το οποίο θα παράγεται θα μπορεί να αποφέρει η κέρδη ώστε να μοιράζεται σε δύο... Ισο μέρη. Τώρα με τα χρέη του Δήμου δεν το γίνεται. Ας πούμε ένας στο οποίο δεν το έχουν καταχρεώσει. απόλυτα Χωρίς δηλαδή αποφασίσει το ο επόμενος δήμαρχος, το νομιλικός συμβούλιο, μονομερώς να πει δεν πληρώνουμε τα χρέη μας. θα μπορούσε να κάνει και η Ελλάδα. Πώς μπορεί να προχωρήσει με τόσα χρέη κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να μπούμε μέσα να δούμε. Εκεί μιλάμε για σύγκρουση, κανέναν. Ναι, πρέπει να μπούμε μέσα να δούμε τι ακριβώ, τι χρέο είναι νόμιμο. Από χθε χρέο δεν μου πάμε εδώ τώρα. Ναι, εκεί πέρα θα πρέπει να δώσουμε κάποιε εξετάσει κι εμεί, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσουμε ε, ε, πριν. Τι δηλαδή, δεν μπορείτε θα... να ξέρετε έτσι κι αλλιώ τι χρέο <laughs> Ξέρουμε από τώρα. έτσι γενικά ότι υπάρχει ένα χρέο, αλλά το θέμα είναι να δούμε και το μέγεθο του χρέου. Γιατί πέρα από αυτό το οποίο φαίνεται υπάρχει η κοινωνική πραγματικότητα, η οποία κρύβεται κάτω από το χαλί, Δηλαδή τώρα ξέρουμε, α πούμε, και παρουσιάζεται ο κοινωνικό. Ο κ. Καμίνης ότι έχει μειώσει το χρέος του Δήμου και έχει πάει καλά οικονομικά και εμείς γνωρίζουμε μέσα από φίλους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας ότι ε, δεν πληρώνει κανέναν εργολάβο, κανέναν έργο και τους δίνει υποσχετικές ότι θα πληρωθούν μετά τις εκλογές. Και φαίνεται με αυτή τη στιγμή yeah. ότι ο Δήμο Αθήνα δεν έχει χρέη, ενώ τα χρέη τρεχούν από κάτω από το Αυτό καλύτερο. είναι και την πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί να χρειαστεί υποπτήρια ο Δήμο Αθήνα, άμα δεν έχει χρέη. Αυτή η υποπτήρια τα χρέη. αυτό, τον αυτό αναιρεί και όλο ο Δήμο. Απλά θα πρέπει να ψάξουμε αυτά τα χρέη, αν είναι νόμιμα και πού είναι και τι είναι. Δηλαδή, αν έχει ο Δήμο Αθήνα έχει υπερτιμολογήσει έργα, αν έχει υπερτιμολογήσει υπηρεσίε, αν έχει πολλά πράγματα, θα πρέπει να μπούμε μέσα για να τα ψάξουμε αυτά. Από εργολάβου και τέτοια. Ναι, για να αναθεωρήσουμε διάφορα πράγματα και να δούμε και με τι επιτόκια. Παραδείγματο χάρη, η κάζεται, συζητιέται και πλανάται στον αέρα ότι για την κατασκευή ενό δρόμου, κάποιον α πούμε ενό χιλιόμετρου, να το ε, τον κόβουν σε κομμάτια και τον επιμερίζουν και τον δίνουν σε εργολάβου. Πώ θα μου δοθεί αυτό το έργο. Απευθεία ανάθεση. Για να μπορεί να κάνει και απευθεία Γιατί ένα έργο το οποίο είναι μεγάλο, δεν μπορεί να το κάνει και απευθεία Οπότε επιμερίζει το έργο και το δίνει σε διάφορος ο εργολάβος Και σε συμφωνία. Και τα Που μπορεί να είναι και βέβαια και μία εταιρεία ενός εργολάβου, Ακριβώς. ο οποίος έχει σπάσει την εταιρεία του σε μέρη και παίρνει όλη τη δουλειά Α, τελικά. μπορεί το και το το κανάλι το... αυτός ο το... εργολάβος. Το... Αυτό <laughs> είναι έτσι πρέπει το... λοιπόν, Τώρα οι βέβαια δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά και πρέπει να μπούμε να δούμε. Αν δεν μπούμε να δούμε δεν ξέρω. Διότι διαφάνεια δεν υπάρχει πάντως στο Δήμο, ούτε σε τοπικό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Όπως έχουν δείξει τα πράγματα μέχρι σήμερα του Λάιστον, όχι μόνο στο Δήμο και στην κυβέρνηση γενικά, δεν υπάρχει δεν υπά διαφάνεια. Τα έχουμε δει άλλωστε. Και σήμερα πόσοι μολευτές και υπουργοί, μάλλον υπουργοί οικονομικών, κατηγορούνται και ο ένας έκπης. Αυτό, ο είναι Γι' αυτό και πασχίζουν εργολάβοι και εφομπλιστέ να πάρουν δήμου. Βλέπουμε mm -hmm. και στο λιμάνι, στον πειρατή, τι γίνεται. Σε συνεργασία, σύμπραξη με ξένα συμφέροντα. Παζώντα μπροστά μία με έναν άνθρωπο δικό του, και από πίσω κινούντα τα νήματα, είτε εμφανώ είτε αφανώ. Γιατί υπάρχει, υπάρχει μεγάλο κέρδο στου δήμους και ειδικά στο Δήμο τη Αθήνα η μεγάλη σφαγή μεταξύ των εργολάβων θα γίνει για τα σκουπίδια. Ναι. Mm -hmm. Και εδώ Επίσης έχουμε και τι ξένε εταιρείε που έχουμε υπογράψει στην εποπτεία. Για γερμανικέ εταιρείε να έρχονται σε σύμπραξη με του ντόπιου εργολάβου να παίρνουν τα σκουπίδια. Εδώ δεν είναι και τι εταιρείε λαϊκή βάση. Δηλαδή τι μπορούν να κάνουν εδώ. Κάτι είχε πει ο Αργύρο για τι εταιρείε λαϊκή βάση, για τα σκουπίδια, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι και τρόποι αντίρρηση. Κάνει μια ανάλυση ναι. ο Σταύρο. Ναι. το γνωρίζει πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, να πάμε στη, στην ουσία του προβλήματο και μετά θα δούμε τι διάφορε λεπτομέρειε. Το θέμα είναι το εξή. Δηλαδή, έτσι να το πούμε απλά, όταν μια νοικοκυρά βγάζει τα σκουπίδια τη έξω από το σπίτι, με το που απλόνει το χέρι και τα βγάζει έξω από το σπίτι, τρέχουν να δισταπάξουν από το χέρι. Τι εννοώ για παράδειγμα, βλέπουμε στου κάτω ανακύκλωση. Πολύ συχνά όλοι μα έχουμε δει διάφορου λαφρομεστε να πηγαίνουν εκεί πέρα να βουτάνε μέσα στου κάδους τη ανακύκλωση και να τραβάνε διάφορα πλαστικά με ένα καροτσάκι γι' αυτό. Δηλαδή, όπω λέτε κι εσεί, Α πούμε, τι να κάνουν οι άνθρωποι, να βγάλουν ένα μεροδόμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα εκεί πέρα. Και βλέπαμε πριν χρόνια με τα καροτσάκια. Τώρα έχουμε αρχίσει και τους βλέπουμε με κάτι τρίκυκλα. <Κι> Αύριο θα τους δούμε με φορτηγάκια. Την επόμενη θα τους δούμε με Mercedes, με κουρσάρε. Αυτό τι σημαίνει, Ότι αυτό το πράγμα έχει χρήμα. Και τι γίνεται τώρα, Είναι η πρώτη ύλη την οποία την παίρνουν οι εργολάβοι έτοιμοι από τους πολίτες, εμείς τι λέμε. Η να το σκουπιδιών. Η να δηλαδή. το σκουπιδιών. Εμείς τι λέμε στην οικοκυρά. Κυρία μου δεν πρέπει να δίνεις δωρεάν τα σκουπίδια σου, θα πρέπει να πληρώνεσαι για αυτά. Λοιπόν, και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Για παράδειγμα υπάρχουν, τεχνογνωσία υπάρχει και μάλιστα ελληνική. Δεν θέλω να το πω για να μην φωτογραφηθεί α. πούμε. Αλλά μπορεί να γίνει το εξής. Σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά μπορούν να στηθούν περίπτερα από κομμίδι σκουπιδιών. Η νοικοκυρία μπορεί να πηγαίνει με δύο σακούλες. Η μία σακούλα θα είναι τα οργανικά, τα οποία θα τα εναποθέτει και τα οργανικά μπορούν να κομποστοποιούνται και να βγαίνει λίπασμα. Από την άλλη, η άλλη σακούλα με τα σκουπίδια της ανακύκλωσης αυτά έχουν ένα κόστος. Διαφορετικό κόστος έχει το γυαλί, το χαρτί, το σίδερο, το, το αλουμίνιο, αλουμίνιο, ακόμα και τα τηγανέλια, τα οποία έχουν πολύ υψηλή τιμή. Λοιπόν, ας υπολογίσουμε ένα μέσο όρο, 2,5 ευρώ το κιλό, το ανακυκλώσιμο σκουπίδι. Ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων παράγει 180 κιλά σκουπίδι το μήνα. 180 κιλά σκουπίδι το μήνα επί 2,5 ευρώ έρχεται περίπου γύρω στα 400 και κάτι. 400 ευρώ και κάτι το μήνα για ένα νοικοκυριό, είναι το νίκη του, είναι ένας μιστός, είναι πολλά πράγματα. Καταλάβατε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το σύστημα εμεί θα θελήσουμε να το εφαρμόσουμε στην Αθήνα και σε πρώτη φάση μπορούμε να στήσουμε χωρί έξοδα μια πιλωτική εφαρμογή, να το γνωρίσει ο κόσμο τη Αθήνα και μετά με τι νόμιμες διαδικασίε να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό ώστε η εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία να έρθει, όσε εταιρείε έχουν τεχνογνωσίε ανάλογες να παρουσιαστούν, να πάρουν το έργο. Τώρα είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα ειδικά τη business των σκουπιδιών βουλέ που. Όταν ο Δούρου βγήκε και είπε ότι αλλιώ θα μαζεύει ο μνημονιακό ή ω μνημονιακό, θυμάμαι το Mega, το Σκάι, τα εφοπλιστικά, τα κανάλια του εργολάβου, να λένε ότι αυτό είναι ανυπόστατο. Δηλαδή, ξαφνικά ε, στα Δήμο του θίγει, είναι παιδί δίμωση μου στην υπόσταση, στα συμφέροντά του. Απλά επειδή εμεί το έχουμε πει πριν την κυρία Δουλά, ναι, ναι, ναι. χαιρόμαστε που κάτι παρόμοιο ναι. έχει προχωρήσει. Ε, μάλλον γι' αυτό η Εσύα παρότι κάνατε συνάντηση στον χώρο τη, δεν, ναι. δεν δε στέλνουν δημοσιογράφε γιατί αυτά που λέμε. Εναι, λοιπόν, να... Αυτό που ανέφερε ο Ρο αυτό λειτουργεί στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Άρα γιατί, εφόσον λειτουργεί στο εξωτερικό, γιατί να μην. Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν, όπω το λένε, οι διαπλοκίοι ορισμό, οι διαπλεκόμενα συμφέροντα. Για ναι, να μην λειτουργεί κάτι στο εξωτερικό δεν έχει σημασία, θα πρωτοτυπήσουμε. Δηλαδή, ναι. όταν μια ιδέα είναι λογική. Όχι, θέλω να πω ότι είναι δοκιμασμένο ήδη και λειτουργεί. Δεν είναι κάτι που το λέμε απλά για να το λέμε. Απλά ε, αυτό, που αυτό, ισχύει, αυτό που ισχύει είναι ότι δίνουμε την πρώτη ύλη δωρεάν στους εργολαβούς. Αυτό πρέπει να πάψει, πρέπει να την πουλάμε. Δηλαδή το μήνυμα είναι ότι η νοικοκυρά θα πρέπει να εσπράττει από τα σκουπίδια τα οποία παράγει. Και Πρέ... γιατί να μισθήσει ο Δήμος ας πούμε ένα εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων όπου εκεί θα βρουν δουλειά φυσικά άνεργοι πολίτες και αυτά και που θα μπει μέσα σε όλο αυτό το οικονομικό, ηθικό-οικονομικό σύστημα του Δήμου. Ε, και γιατί θα πρέπει κάποιο. Θα κλείσει το Μάγκερ, δεν αρέσει να <laughs> κλείσει το Μάγκερ. Δεν πειράζει, α κλείσει το μακάρι. <laughs> Από το στόμα σου και στη λαούτα αυτή. Κοιτάξτε, <laughs> <laughs> επειδή αυτά που βάζει, είναι πάρα πολύ σωστό, έτσι πω το βάζει. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε εμεί μια αρχή. Να μπορέσουμε <laughs> να έχουμε την αυτοτέλεια του Δήμου, τα οικονομικά να είναι αποκλειστικά του Δήμου, να μην εδαφιζόμαστε και μετά. Έχουμε προγράμματα τα οποία δεν θέλουμε τώρα να τα συζητήσουμε γιατί ίσως να μας πούνε και ότι εθερο, είμαστε θεροβαγμονείς προσωπιτώσεις. Έχουμε προγράμματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και ε, να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος στο Δήμο. Είναι, κα, είναι προγράμματα τα οποία θα γίνουν συμπορία. Έτσι, τώρα δεν θέλουμε να λέμε πράγματα και να λέει ο κόσμος ότι λέτε πολλά, ξέρω εγώ και άλλο. Όχι. Θέλουμε να είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα βλέπει ο πολίτη στην πορεία. Αργύριο λέμε πολλά επειδή έχουμε πρόγραμμα. Οι άλλοι συνυποψήφοι δεν έχουν πρόγραμμα. Όχι, θέλαμε ακόμα και αυτά τα που πρέπει να πούμε, γιατί να μην φανεί ότι θέλουμε να πούμε και πάρα πολλά. Μα, λέ, μα, μα λέμε πάρα πολλά γιατί τα έχουμε μελετήσει και τα έχουμε στο <συσο> πρόγραμμά μα, τα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μα. κανείς, δεν λέει τίποτα επειδή δεν έχει τίποτα να πει. <συσο> δηλαδή και βγαίνουν συνυποψήφοι οι οποίοι λένε έτσι με χαριτομενιέ ότι αγαπούμε την πόλη μα. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι. Με... Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι λέτε πολλά. Θεωρώ ότι πολύ καλά κάνετε και λέτε, γιατί πραγματικά αυτό είναι πρόγραμμα, έτσι. Σημαίνει δηλαδή ότι έχετε ένα σχεδιασμό από πίσω. Εντάξει. Και όχι μόνο, έχετε σχεδιασμό και έχοντα υπόψη σα σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα η ίδια και ποια είναι τα σχέδια τη παγκόσμια ελίτ σχετικά με τη χώρα κτλ. Και βλέπετε ότι σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να οργανωθούμε, οι πολίτε δηλαδή. Και να διεκδικήσουμε και την ελευθερία μα και την πατρίδα μα και την αξιοπρέπειά μα την περιουσία μα. Και άμα ναι. απελευθερωθεί ο Δήμο Αθηνών, όπω λέγαμε, η, Αθήνα, η Ελλάδα ολόκληρη είναι το επόμενο βήμα. Εννοείται, εντάξει. Ναι. Η, η Επανάσταση του 21 από μια περιοχή ξεκίνησε. Ε, Πάντω <laughs> μπορεί, μπορεί εσύ και τα κανάλια να μην έχουν αναμετάδοση. Το διαδίκτυο βοηθάει τα κοινήματα με Δημοκρατίας, Βλέπω κοινοποίησει από την ώρα που το αναδείξαμε. Λαδί και χθε και σήμερα. Τώρα έχουμε ρωτήσει από του ακροατέ. Ένα ο κρατής ρωτάει αν θα κατέβει τις εθνικές εκλογές με κάποια συμμαχία με δημοκράτων. Αυτό θα εξαρτηθεί στην πορεία. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε, έχουμε το μυαλό μας εστιάσει στο Δήμο της Αθήνας και θα πρέπει να είμαστε κέρβεροι πραγματικά για να μην γίνουν λάθη, γιατί δεν έχουμε και την προηγούμενη εμπειρία, να πετύχουμε το στόχο μας από εκεί και πέρα αν μα αγκαλιάσει ο κόσμο ε, και θελήσουμε να πάμε παρακάτω, άμεση δημοκράτε είναι θα διαβολευτούμε με όλο τον μεσοδημοκρατικό χώρο. Δεν είναι ότι εμεί θα ηγηθούμε, θα κάνουμε από κοινού μαζί με του άλλου εφήσει ε, ε, ε, όρει. Θα πορευτούμε σε κάτι το οποίο θα μπορέσει να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλη τη χώρα, φυσικά. Να απαντήσω και εγώ πάνω σε αυτό. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον κόσμο, τον ίδιο τον λαό, από του ίδιου Αν οι πολίτε μα αγκαλιάσουν τόσο πολύ και δείξουν ότι πραγματικά στηρίζουν τον αγώνα μα και το πολύγεμα τη Δημοκρατία και έτσι όπω λειτουργεί, τι αμοιβέ, βεβαίω είναι πάρα πολύ ε, θεμητό για μα να πάνε εκεί. Γιατί και μέσα από τι εθνικέ εκλογέ θα μπορέσουμε να δείξουμε περισσότερο την ελευθερία μα. Και όλη τη Ελλάδα. Και όλη τη Ελλάδα, βεβαίω. Είναι θεμητό για μα. Αλλά όπω είπε και ο Σταύρο, έχουμε επικεντρωθεί τώρα στο Δήμο και καλό είναι να επικεντρωθούμε και να μείνουμε εκεί. Ένα βήμα τη φορά. φορά. Πάντω είναι αλήθεια ότι σε πολλού Δήμου βλέπουμε σε αυτέ τι δημοτικέ εκλογέ να κατεβαίνουν άμεσα δημοκρατικά κινήματα. Δηλαδή, άμα καταφέρουν και εκλέξουν στο και έναν δημοτικό σύμβουλο όλα αυτά τα κινήματα, μιλάμε δηλαδή για μια συμμαχία από άτυπα που μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν, Δεν, για, μας είναι, για μας θα είναι μια νίκη αυτό. Γιατί ήδη βάζουμε το θεμέλιο τη λειτουργία τη άμεση δημοκρατία και εκτό αυτού, να, ε, επειδή ο κόσμο γνώρισε. Ακουστά δηλαδή στο Σύνταγμα την Άμεση Δημοκρατία, και τον τρόπο που λειτουργεί, η με τις που στο σύνταγμα, θα γνωρίσει και στην πράξη τη Δημοκρατία. Και αυτό είναι σημαντικό αν εκλεγεί έστω και ένα Δημοτικό σε όλες... Έστω και ένα να είναι Δημοτικό Σύμβουλο πολιτών. Ακριβώ. Αν, εκλεδί, αν σε α μην είναι σε όλου του Δήμου, θα δει και στην πράξη πόσο δημιουργία μας συμμετρατεί. Δηλαδή πέρα από τη συμμαχία αρχίζει να διατυπώνεται και να σχηματίζεται ένα πολιτικό όραμα μεσοδημοκρατικό, το οποίο τι λέει, ένα, είναι το όραμα ενός πολιτικού συστήματος χωρίς κόμματα. Κάτι το οποίο πηγάζει από την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Ναι. Ε, άρα τι σημαίνει, ότι ο κόσμος θα μας υποδείξει με τον τρόπο του ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε και στι εθνικέ εκλογέ. Υπάρχει μια συμμαχία των δημοκρατών που προχωράει από το σε κινήματα η σημασία των δημοκρατών να βρεθούν όλε οι δυνά. Σε βέβαια υπάρχει και ευελπιστούμε και απάνω στη στήριξη των πολιτών. Δηλαδή είναι μια φυσική ανάγκη των Ελλήνων να απαλλαγούν από αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια συμμορία η οποία κυβερνάει τη χώρα. Αυτό το πράγμα και ένα εμπεγμός και από τις διάφορε άλλες πολιτικές δυνάμεις που υποτίθεται ότι αγωνίζονται για τη δημοκρατία και στην ουσία παίζουν ένα θέατρο και βασίζονται ας πούμε, σε διάφορες διαφορετικές λέγαμε... ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές οι οποίες ναι. στην πράξη αποδεικνύονται αντιλειτουργικές. Δηλαδή είμαστε στον 21ο αιώνα και μιλάμε ακόμα για δεξιά-αριστερά τη στιγμή ας πούμε, που θα έπρεπε να δούμε τα πράγματα πούμε, πλανητικά και να στοχεύσουμε ας πούμε, στη συγκρότηση του ελληνισμού και όχι στο δικό μας μαγαζί, που λέγεται έτσι, ή λέγεται αλλιώς. Πάντως το σύστημα έχει αποδείξει από μόνο του ότι καταραίει. Ήδη το σύστημα καταραίει, δηλαδή τα κόμματα καταραίουν από μόνο του. Γι' αυτό θα δείτε και η συμμετοχή των πολιτών στα συνδικάτα, που είναι η πρόεκταση των, των κομμάτων. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι πολύ λίγη. Όμως... Ούτε, ούτε καν τα συνδικάτα και τα σωματεία δεν αποδέχονται πλέον οι πολίτε. Του έχουν βαρεθεί πια. Ξέρουν ότι παίζουν ένα παιχνίδι το κομμάτι. Ότι είναι το κομμάτι. Το θέμα ότι όταν καταραίει ένα παλιό σύστημα, πρέπει να βγαίνει κατευθείαν ένα άλλο σύστημα για να μην έρθει να καπελώσει κάτι καινούριο. Δηλαδή πέφτει ένα σύστημα, μην έρθει για μια πολυταρχία, επειδή υπάρχουν να Αυτό κόμματα. Αυτό επιδιώκουμε εμείς λοιπόν. Ή καταροί... κλείνουν τα συνδικάτα να υπάρχουν συνδικάτα πολιτών. Όχι να μην έχουμε συνδικαλιστική δράση. Από τέτοιε αφού είναι στη δημοκρατία, τα συνδικάτα είναι άχρηστα. Και τι Γιατί είναι η συνδικαλιστική δομή τη δημοκρατία από μόνοντα. Ακριβώ. Η, η, η συνοικία. Το διαμέρισμα. Οι συνελεύσει, όλε αυτέ που γίνονται, τι είναι. οι ίδιοι οι πολίτε που συναποφασίζουν για τη ζωή της, για το μέλλον του. Οι ίδιοι οι πολίτε θα ορίσουν, α πούμε, στε, σε ένα τομέα Α αφού θα ε, συνεργάζονται, τον μισθό. Με βάση τις ε, συνεργασίε που θα έχουν. Λοιπόν, α, τα συνδικάτα δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν συνδικάτα τα συνδικά τα γίνανε γι' αυτό τον λόγο, να ευλογίζουν τον κόσμο. Υπάρχει και μία ερώτηση, Ρόκοκρατία, ε, για τους αρκομανείς, λέει, επειδή είναι άνθρωπα άρρωστα, λέει, που χρειάζονται θεραπεία, θα τους κάνουμε τους πάρους, δηλαδή από τον έναν δήμο το, που το θα του πετάξουμε στον άλλον. Όχι, όχι. φυσικά όχι, αυτό φυσικά, θα... θα πρέπει να... Και είναι αρκομανείς και Ρωσικά, η μετανάστες και ακόμη είναι... και λαθρέει, που είναι άνθρωποι δυστικές μέρες που θα κάνουν. Γιατί εδώ ανοίγουν Στρατόπεδο συγκέντρωση στην Κόρνουθα. Ναι. Για του μετανάστε, του φοροφυγάδε και του μαρτουμανεί, όπω τη λέμε. Του φοροφυγάδε, του οφείλετε προ τα ελληνικά. Ναι, ναι του φοροφυγάδε είναι ναι, αυτοί. Ναι. Ναι. Όχι. Όχι, ναι. Αυτό είναι το πνεύμα τη εγκαιτοποίηση. Ναι. Κοιτάξτε, εμεί ε, ω μελλοντική δημοτική αρχή θα συνεργαστούμε με του ειδικού ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δηλαδή, δεν του μαζεύουμε και του πετάμε κάπου, αλλά επειδή αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να το δουν οι επιστήμονες. Και, να και ψυχολογικο. Ναι, γιατί ακούω διάφορο και ψυχολόγοι, και ψυχολόγοι Για παράδειγμα, εγώ έχω δουλέψει με ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα με ναρκωμανείς ως σκηνογράφος με το 18 Άνω. Ναι. Και έχω ευαίσθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα γιατί έχω δει αξιόλογα άτομα και ιδιαίτερη ευφυγείας και καλά παιδιά τα οποία λόγω ευαισθησίας έχουν μπλέξει. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι αλήτε όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν. Ε, υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά θα πρέπει να βοηθηθούν από επιστήμονες και εμείς θα, είμαστε σε συνεργασία με επιστήμονες στους οποίους γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα. Και στην Ελλάδα πλέον. Γιατί, και... Η λύση του μαζεύουμε και του πετάμε, ή νομιμοποιούμε τη μεθαδόνη ή διάφορα άλλα θέματα, εμεί ε, δεν το λέμε αυτό. Τι κάναμε. Μεθαδόνη ή ο Ναι. Εμεί λέμε ότι θα συνεργαστούμε με του ειδικού για να το αντιμετωπίσουμε με επιστημονικά κριτήρια, όχι με εγκετοποιήσει. Κοιτάξτε, και πέρα από αυτό, θα υπάρχουν και προγράμματα τα οποία θα συμμετέχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί που θα δημιουργούν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα, είναι ένα ευρύτερο. Εμεί θεωρούμε ότι τα ναρκωτικά είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο και συνδυάζεται και με την κατάσταση και με την βαρβαρότητα την οποία ζούμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι των ναρκωμανεί που, για να θέλουν να απεξαρτηθούν, ειδικά στην Ελλάδα του Μνημονίου, δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία του πλέον. Ούτε πρόσβαση στη θεραπεία έχουν, αλλά και αυτό το σύστημα μπροστά εκεί σε οφή, απελπισία. Άλλοι άνθρωποι αυτοκτονούν, αν οι άνθρωποι εξωθούνται σε ναρκωτικά. Δηλαδή, είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πολιτικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, σε τέτοιο δηλαδή δεν είναι τους παίρνουν και τους πετάμε στον κιάδα. Γιατί αυτές οι ιδέες αναπαράγονται πλέον και από την όχι άκρα δεξιά, από την θεωρητικά κεντρώα δεξιά <σχει> που δεν είναι κεντρώα πλέον γιατί, της το... νέας δημοκρατίας. Γιατί το πρόβλημα δηλαδή δεν εστιάζεται μόνο στο να αντιμετωπίσει στους ίδιους τους ναρκωμανείς, πρέπει να εστιαστεί και ποιοι του τροφοδοτούν τα ναρκωτικά. Έτσι, Έτσι. Να, γιατί... Το πιο σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ας πούμε, να κατεβαίνει με θέσει χρυσή αυγή, με θέσει που θα καθαρίσουμε την Αθήνα, θα του τα μάτια να μαζεύουν του μετανάστε, του ναρκωμανεί, να, να του πετάνε. Εμεί θα του αγκαλιάσουμε, γιατί θεωρούμε όπω το είπε και εσύ προηγουμένω, ότι είναι άτομα άρρωστα, πραγματικά άρρωστα και είναι και πάρα πολύ καλά παιδιά όπως και ο κ. <Σ2> <Σ2> δεν είναι όλοι έτσι δεν είπα ότι είναι όλοι τίποτα <Σιναι> δεν ισχύει <είναι> <Σιναι> <Δεν είναι σύνολος, Σιναι> <για> όλους <Σιναι> απλά θα πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί με επιστημονικό τρόπο από επιστήμονες και ό,τι βοήθεια ζητήσουν από το Δήμο της Αθήνας θα το, θα το έχουν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και αυτό. θέλω να συμπληρώ εγώ επειδή είχα ασχοληθεί παλιά και με τους αφρόπους αυτούς συνδεοψηφίες μεγάλα αυτή Πραγματικά είναι καταπολύτερα, απλά ήταν, ναι. έχουν εγκλωβιστεί εκεί, σε αυτό το σύστημα. Αν δεν θα πέφτανες. Ακριβώς. Και ε, πολλά από αυτά τα παιδιά θέλουν να απεξαρτηθούν και δεν του αφήνουν. Και όποιο προσπαθήσει να απεξαρτηθεί, το κυνηγάνε. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ήμουν, δηλαδή. ήμουν, ήμουν στην δημοκρία των οικοτικών και κάναμε τεράστια αγώνα για αυτό το θέμα. Ε, ε, δεν παρέσανε εύκολα, Πραγματικά δεν παρέσανε εύκολα δώσαμε ψυχή εκεί, πέρα, κάναμε μεγάλο αγώνα, δεν παλεύαμε. Όλα... Θέλει λοιπόν επιστήμονες ιδικούς, οι οποίοι ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς όμως σαγκαλιάζουμε υπόψη. Ναι. Θέλω να, απλώς να σκεφτώ λίγο δυνατά. Ε, ο ο γκρίβα, ο ψυχίατρος από τη Θεσσαλονίκη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και είναι της άποψης ότι τα ναρκωτικά πρέπει να είναι νόμιμα σε εισαγωγικά. Δηλαδή να τα παρέχει η ίδια η πολιτεία τα ναρκωτικά, διότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά το εμπόριο. Έτσι, απλώ σα λέω, σκέφτομαι δυνατά. Yeah. Εάν λοιπόν η πολιτεία η ίδια έλεγε στον ναρκωμανί έλα πάρει τη δόση σου, πρώτα απ' όλα θα σταματούσε η εγκληματικότητα η δική του. Γιατί ο άνθρωπο για να εξασφαλίσει τη δόση του, α μπορεί να προσφύγει σε οτιδήποτε. Έτσι, okay. να, πάρει τα, να βρει τα χρήματα, να πάρει τη δόση του κτλ. κτλ. Και το άλλο που συζητάγαμε προηγουμένω εδώ και το θυμήθηκα τώρα, έλεγα στον στο Σπύρο τον Αθεόφοβο του έλεγα πως ε, πριν την επέμβαση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν έδινε στην παγκόσμια αγορά ο οποίου το 5% συμμετείχε 5% στην παγκόσμια αγορά από τη στιγμή που μπήκαν οι Αμερικανοί μέσα okay. <laughs> παρέχει ας πούμε το 95% στην παγκόσμια αγορά δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως παγκόσμια ελίτ, παγκοσμιοποιητές και όλοι αυτοί από τα ναρκωτικά βγάζουν ε, ξέρουμε τα ναρκοδολάρια πως θα είναι μια ολόκληρη μπίζνα που δεν έχει να κάνει μόνο με την αποκτήνωση των ανθρώπων και την περιθωριοποίηση νέων κυρίως, Γιατί οι νέοι, α που είναι η εναλλακτική δύναμη. Είναι αυτοί και που θα... και ευάλωτοι, και και βέβαια. Ευάλωτη. Σε αυτού στοχεύουν από τη μία μεριά για να του εξαφανίσουν, να εξασφαλίσουν ότι δεν έχουν αντίσταση εναντίον του. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, εξασφαλίζουν και οικονομικά μέσα. Για να χειραγωγούν λαού ολόκληρου. Δεν είναι τυχαίο ότι του στόχο του είναι η νεολαία. Βέβαια. Έτσι. Γιατί η νεολαία είναι αυτή που, κάνει, που πάντα κάνει σε επαναστάσει. Έτσι. Σε όλου του τομεί. Εντάξει. Σε όλους το... Άρα εκεί μπαίνει, Άρα, μπαίνει, θέλει... μπαίνει, μπαίνει ένα θέμα ασφάλειας, Δηλαδή η προέκταση των αρκοτικών είναι η ασφάλεια ε, των πολιτών λοιπόν και δεν έχει μόνο να κάνει με την εγκληματικότητα, δηλαδή την παραβατικότητα, την απλή, έχει να κάνει και με το θέμα των ναρκωτικών. Εμείς στο πρόγραμμα μας, στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, έχουμε προτείνει... Η η... Αυτούς, αυτούς, αυτούς. Ναι, έχουμε προτείνει δημοτική, εθελοντική αστυνομία προστασία των πολιτών, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, σε κάθε γειτονιά, περιπολίες, η εθελοντική αυτή η δημοτική αστυνομία για να μπορεί ασού, να αντιμετωπίσει τα διάφορα θέματα παραγωγικότητα μεταξύ των οποίων είναι και τα ναρκωτικά. Και όχι απλά να επισημάνει τον κάθε ναρκωμανή, να επισημάνει τον νέπορο. Πλέον, yeah. πάει. Τον hey. το νέπορο. Αν και πλέον η δημοτική αστυνομία πάει. Το νέπορο. Δηλαδή αν οι πολίτες πάρουν στα χέρια τους την ασφάλεια, πλέον σε κάθε γειτονιά η γειτονιά θα προστατεύσει τα παιδιά τη από τους εμπόρους ναρκωτικών. Άρα αμέσως αμέσως έχουμε ένα ανέλεγχο του τι συμβαίνει και από ποιο συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Και μπορούμε αυτό το πράγμα να αυτοπροστατευτούμε και ως κοινωνία από τη μεγαλύτερη κλίμακα μέχρι τη μικρότερη και από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Και η προστασία, της, η προστασία των πολιτών είναι και πολύ από τη παραλήμμα στην μου, είδα έναν που περίμενε στη γωνία, τον οποίο δεν δεν έχασα να δει. Και απλά τον ρώτησα. Ποιο είσαι, τι περιμένεις, δεν λέει ονείχα ξαναλέπω. Όταν με ενημέρωσε ότι περιμένει τον τάδερφή, ο οποίο έμενε στην πολυκατοτεία τη δική μου και έχει ανέβει το παιδί να πάρει κάτω για να ξανακατεύει, το τι γραύμισα. Πράγματι είδα το παιδί που κατέβηκε, απλά πράγματα δηλαδή. <laughs> Πώς προστατεύεσαι. Το... Εμείς με το ίδιο το διαφέρον μα για, για την προστασία. Στα εξάρχεια πρέπει να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ε, πραγματική δημοτική αρχή και να υπάρχουν και ενεργοί πολίτες. Στα εξάρχεια λοιπόν ομάδες πολιτών βγήκανε έξω στις πλατείες πάει καιρό τώρα και κινηματογράφησαν και φωτογράφησαν τους εμπόρους ναρκωτικών mm. και έκαναν και έκθεση φωτογραφίας για να αποδείξουν ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ήθελαν να καταπολεμήσουν το, το, mm. τους ε, εμπόρους ναρκωτικών. Εάν λοιπόν είχανε Μπορεί να μην είχαν την αστυνομία με το μέρο τους, αλλά αν είχαν το Δήμο με το μέρο τους, αυτό θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κατά δηλαδή ο ίδιος ο πολίτη, όταν αναλαμβάνει δράση, έτσι. μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Να, ο ενεργός πολίτης. Και πρέπει έτσι. να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτές τις ομάδες που ε, μιλήθησαν αυτοβούλους για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες προεκτάσεις, όπως είναι το παρεμπόριο. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πάνε να κυνηγήσει αυτόν τον φτωχό εκεί πέρα που πουλάει διάφορε τσάντε εκεί στο, Εντάξει, στο θα δρόμο. Δεν μπορεί κυνηγήσει, αλλά με άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να κυνηγήσει τη ρίζα του, Δηλαδή ποιο τον προμηθεύει, Ποιο κινείται το παρεμπόριο. Το, α, το βράδυ κάτι φορτηγά ας πούμε, yeah. που έχω τύχει, ας πούμε σε ε, παράδρομου εκεί πέρα κάπου στην Αθηνά. Κάτι τεράστια φορτηγά στα σκοτεινά, τα κατά, κατά, κατά. Εδώ στο κέντρο τη Αθήνα υπήρχε, πώ το λένε, έμπορο και καλά παρεμπόριο ρε παιδί μου, το παίζει για καλά ένα και καλά τέτοιο. Τον οποίο τον είδα εγώ στο κέντρο τη Αθήνα και μετά από λίγο τον βλέπω ρε παιδί μου να μιλάει με την αστυνομία και να τσεκάρω να βάζει την πραμάτια των παρεμπόρων. Ναι. για το πόσο καλά κάνω ότι για του κάποιοι μέσα στην αστυνομία είναι αυτό. Αλλά επειδή είπατε ένα σημαντικό θεσμό που είναι αρχαίος της πολιτοφυλακή από την Ο εποχή γλυκός. του πολίτιοπλήτη για την εποχή του ΕΑΜ στην Ελλάδα που το μέλος του ΕΑΜ ήταν ελασίτης ήτανε... δεν θέλει όμως μια συγκεκριμένη γιατί το είχαμε συζητήσει και με τον Ιχτερίνο Εδόματο mm. και... Δεν θέλει μια συγκεκριμένη ας πούμε, παιδεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει φόβο να ξεφύγει κάτι τέτοιο. Ε, ναι, δεν θα γίνει έτσι. Όποιο θέλει, έρχεται και. Αυτό λοιπόν, Θα συσταθεί ομάδα η οποία έχουμε και ανθρώπους μέσα στο συνδυασμό μας, οι οποίοι μπορούν να εκπαιδεύσουν και θα είναι και. Δηλαδή ε, κάποιο μπορεί να τρομάξει αυτή την ενεδοσία, <σομίως> να θα, να ακούσε, με αυτή θα τα ακούσει α Μπορεί να τρομάξει, το θέμα της προστασίας είναι πολύ σημαντικό και ε, της τώρα, ασφάλειας. Τώρα που μου το τάγμα τεφόδος που δείχνουν τα Όχι, κανάλια, ο νοήτου πως δεν έχει καμία Το καμιάσχυν. τάγμα τεφόδο είναι όταν είναι κάτι ένοπλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ένοπλο, οτιδήποτε συμβαίνει κλπ. Δεν είναι για να επέμβει μια τέτοια δύναμη, μια τέτοια πολυτοφιλική. Είναι να ενημερώνει την αστυνομία Κοιτάω, και, αν... και να ελέγχει την τη, τη, τη δράση της αστυνομία. Αν ο Δήμο ήθελε να καταπολεμήσει όλα αυτά τα έγκλημα γενικά που μιλάμε, θα μπορούσε να καταπολεμήσει και μαζί με την αστυνομία. Εδώ mm. Έτω... καταρχούν τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, μια ασφαλή πόλη μια ασφαλή Αθήνα μπορεί να γίνει μια πόλη η οποία θα τραβήξει περισσότερο τουρισμό, περισσότερα έσοδα. Δηλαδή, όλα, όπω είπαμε, και ο πολιτισμό φέρνει χρήμα και η ασφάλεια τη πόλη φέρνει Έχει, χρήμα. Λοιπόν, ασφάλεια πώς. ασφάλεια. Πώς θα και ο, και ο το την αστυνομία, την πολιτική αστυνομία στην Αθήνα την είχαν μόνο για να γράφει η διακοπή Δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν έκανε τίποτα αλλά εκτός από την αγκοπή Λοιπόν, επίσης πέρα από τα ναρκωτικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο, στα μάτια δηλαδή του Δήμαρχου υπάρχει η, η λεγόμενη πορνεία, αυτή με τις μαύρες της κοπέλες που τις φέρνουν από τα διάφορα κράτη αυτά τη Αφρική λοιπόν, και τι εμπορεύονται. Τι εκβιάζουν για να μην φύγουν Ακριβώς από τον σύγχρονο. Τι εκβιάζουν και δεν ξέρω αν έχει ε, ε, δει και ένα το οποίο πάνε και του κάνουν δει δε βουντού. Συγγνώμη γι' αυτό, για να μην ξεφύγουν, θα πετάνε η οικογένεια μα. Ναι. Κάνε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό τι εκβιάζουν. Όχι ε, ε, με κανέναν τρόπο. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν το βλέπει ο Δήμο. Πίσω, να, μπροστά, πίσω μπροστά, μπροστά, μπροστά, <laughs> Δεν θα μπορούσε. Το βασικό. Και υπάρχει τόση βρωμιά εκεί μέσα και με τα ναρκωτικά και με το. που εκεί μέσα θα μπορούσε να καλλιεργήσει ο Δήμο αμέσω. Δεν θέλει. Ασφαλώ δεν θέλει. Δεν Αυτό είπαμε προηγουμένω, ότι όταν θέλουν να ρίξουν τι αξίε των ακινήτων, να διώξουν τον κόσμο από την Αθήνα, που παραδοσιακά είναι και του μαγαζάτορε, οτιδήποτε. Γιατί κάποια στιγμή, αδειάζοντα η αγορά, θα κλείσει και το μαγαζάκι. Να, λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στα ίδια. Και Ως κάνουμε μια λοιπόν, πολυερήμητή. Έτσι. Για, προς να προς δείτε δείτε είναι... για να μπορούν οι Ελληνικά συμφέροντα να μαζέψουν το πώ είναι να παρθούν οι περιουσία των ανθρώπων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα δείτε στην Αθήνα, αν ναι, επικρατήσει ε, κάποιο από αυτού του δημάρχου, οι οποίοι ασπάζονται τα μνημόνια, θα δείτε μια Αθήνα κάποια στιγμή πώ είναι στα κομβούργια τα που φυσάει και γυρνάει εκείνο εκεί το Λιθάβνη ναι, ναι, κτλ. Ήδη, ήδη κάποιε περιοχέ τη ε, Αθήνα θυμίζουν μεγάλε. Ήδη κάποιε περιοχέ τα βγάζει και η Αθήνα. Εμεί δεν θέλουμε μεγάλη δύσκολη γιατί την αγαπούμε Και την Ελλάδα μα αγαπώ, όχι μόνο και θέλουμε την Ελλάδα, την Αθήνα και την Ελλάδα ελεύθερη. Απλά θέλουν να μα την πάρουν, γι' αυτό να προωθούν τέτοιε μεθοδολογίε. Ναι. Να. Και πρέπει να πω ότι αυτό, η, η παγκόσμια ελίτ, ένα από τα σχέδιά τη είναι ακριβώ η αστικοποίηση των πληθυσμών σε πόλει όμω απάνθρωπες. Ακριβώ. Δηλαδή Συνσχυνά, στο εξωτερικό, ε, εγώ αισθανόμουν, η ψυχή μου δηλαδή βάρανε πάρα πολύ όταν πήγαινα σε μεγάλε πόλει, στο Παρίσι για παράδειγμα, στο κέντρο του Παρισιού. Όλα είναι ωραία και καλά. Δηλαδή, υπάρχει και νυχτερινή ζωή, α πούμε και όλα αυτά. Στα περίχωρα, με το που σκοτεινιάζει, δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Δεν υπάρχει ένα μικρό μπιστρό. Να πεις έναν καφέ. Mm. Τίποτα. Ένα ψηλικά τζίδικο που λέμε, α πούμε. Αυτή τα λένε. Mm. Καγότα, α πούμε. Mm. Λοιπόν, να πάρει τσιγάρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό θέλουν ακριβώ. Δηλαδή, ανθρώπου οι οποίοι την ημέρα θα είναι στη σκλαβιά του, το βράδυ θα μπαίνουν σε αυτά τα τεράστια. Η Ιωάννη, αν μου επιτρέπει, θέλουν σταυλισμένα όντα. Έτσι, ακριβώς. Κατά τον Πο όργο. Χάρμα των ζώων, το όργο έτσι, έτσι Και είναι τραγικό αυτό. Προσπαθώ, ας πούμε, να φανταστώ την Αθήνα. Ό, όχι να τη φανταστώ. Συμβαίνει. Η υπάρχουν περιοχέ τα... που περνάω αργά το απόγευμα και δεν συναντάω άνθρωπο. Μόνο κάτι ας πούμε αλλοδαπούς και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να κάνουν εμπόριο, δεν ξέρω τι κάνουνε, ελάχιστος Πού αυτό που περνάγαμε στην Αθήνα, Α πούμε απόγευμα, βράδυ, όχι απόγευμα, βράδυ, αργά το βράδυ. Και ο, ο κόσμο ήταν στου δρόμου. Mm. Να απίστευτο αυτό. Γενικά αυτό η λαθρέα διακίνηση των προϊόντων στο κέντρο τη Αθήνα είναι τεράστια και με πολλά οικονομικά προβλήματα στην Αθήνα. Έτσι όπω η διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Mm -hmm. Και τότε περνά στον δρόμο και σου λέει <laughs> θέλει <θέλεις> τη <τσιγάρα. laughs> σιγάρα. Θέλει τη σιγάρα, σιγάρα. Όπου έτσι, Εννοείται Μα τώρα η αγορά. λόγιο και Πόσα έσοδα χάνει και το κράτο και ο Δημήτρη Παστίγιο από όλα Γιατί η παθαίνιση και το μαγαζί που κουλέζεται σήμερα. Εννοείται. Το πράττας, έτσι, Εννοείται. Εγώ, εγώ, δεν έχει έσοδα κατάστημα το οποίο σήμερα, δεν μπορεί να πληρώσει και το Επειδή μιλήσαμε για υποστήριξη τώρα ειδικών για Α πούμε, δεν είναι απαράδεκτο που στο Δήμο Αθήνας, δεν υπάρχει ένα δίκτυο αλληλεγγύη. Δηλαδή, το μόνο που βλέπουμε σαν αλληλεγγύη, το οποίο δεν είναι αλληλεγγύη, είναι τα συσίτια. Δηλαδή, ανθρώπου εξαφιλωμένου του να σε ουρέ συσίτια και του ταζουν. Ένα κούταλι σούπα. Και ό, άμα τύχει και δούμε ένα κοινωνικό παντοπολί, αυτό θα είναι με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Δευθέν. Και τα συσίτια το ίδιο. Με ναι. χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Δηλαδή, ο Δήμο Αθηνών. Δεν είναι δε, δε, απαράδεκτο να μην έχει ένα δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας, ας πούμε. Σαν αυτό που πρέπει ας πούμε, για τους ε, ε, κοιτάξτε Ή αυτού που έχουν πρόβλημα, ψυχολογικό, ναι, να ναι. σε αυτό να νέο. Κοι, κοι, κοιτάξτε, ο κύριος Καμίνης εντάσσεται σε, σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως εντάσσονται και οι άλλοι συνυποψήφοι ας πούμε, των συστημικών κομμάτων η οποία λέει δεν πάνε να κόψουν το λαιμό του. Δηλαδή δεν έχουν καμία ευαισθησία πάνω σε θέματα αλληλεγγύης. Εμείς αυτό που λέμε στο κομμάτι της αλληλεγγύης είναι ε, αυτοδιαχείριση. Δηλαδή ο Δήμος, επειδή δεν μπορεί να τα κάνει όλα, για να μην κατηγορηθούμε ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα και να σώσουμε τον κόσμο ενώ δεν μπορούμε, μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο σε συνεργασία με τον ίδιο τον κόσμο, μπορούμε να βοηθήσουμε τους αναξιοπαθούντες και να στήσουμε ένα ολόκληρο δίχτυο αλληλεγγύης που είναι κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια, διάφορε κοινωνικές επιχειρήσεις, Ψυχία, ε, ψυχολόγια, ας πούμε. Κοινωνικά, κοινωνικά ιατρία. Αυτά μπορούν να στηθούν και με μεγάλη ευκολία, με την έννοια ότι ένα κομμάτι θα είναι ο Δήμος, ένα κομμάτι θα είναι οι πολίτες. Είναι οι πολίτες. Για παράδειγμα, κοινωνικά ιατρία μπορούν να στηθούν να βοηθήσει ο Δήμος να δώσει στέγη, δηλαδή με απλά πράγματα, να δώσει κάποια κτίρια να δουλέψουν οι άνθρωποι μέσα με... με... Εκτήματα και... που κάθονται, άδεια στο ναι, Δήμο Ναι, διάφορα κτίρια τα οποία είναι άδεια. Ας πούμε, ανασυνηγεία μπορούν να δοθούν και να στελεχωθούν και να αρχίζουν να τα δουλεύουν οι ίδιοι οι γιατροί, α πούμε, οι άνεργοι, για παράδειγμα. Μπορούν άνεργοι δάσκαλοι να δουλέψουν σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε κοινωνικά φροντιστήρια κλπ. Μέσω του συστήματος της Τράπεζας του Χρόνου. Που υπάρχουν διαφορεστές οι οποίε τι έχουν βάλει πολίτες και τι έχουν αρχίσει και δουλεύουν. Δηλαδή τι είναι η Τράπεζα του Χρόνου. Θέλεις να βάψεις το σπίτι σου, είσαι δάσκαλος και δεν ξέρεις την τέχνη. Θα συμβληθείς με την Τράπεζα του Χρόνου, εσύ θα κάνεις μάθημα στο παιδί κάποιου ο οποίο είναι πογιατζής, θα έρθει να σου βάψει στο σπίτι και εσύ να του κάνεις κάποια μαθήματα. Δηλαδή τέτοια συστήματα έχουν αρχίσει οι πολίτε από μόνοι η κοινωνία που κατοβράζει και αρχίζει και αυτοοργανώνεται. Αλλά δεν και... υπάρχει μέχρι τώρα ένα πολιτικό. Α, απ, απλά ο Δήμο ε, δεν θέλει να παρέμβει και mm. να τα κάνει όλα. Ο Δήμο δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Συμμαχία ο, ο... Και, το Αλλά και πο, δεν υπάρχει και ένα Δήμο να... να τα αγκαλιάσει όλα ναι, αυτά. Μπορεί να βοηθήσει και να τα συντονίσει αυτά τα πράγματα και να δώσει <σχ> και κάποιε υπηρεσίε για να μπορέσει να λειτουργήσει η με, μεταξύ των ανθρώπων. Η αυτό που λέμε εμεί και το είναι το βασικό μα ε, είναι η αντίσταση στο έγκλημα, αλληλεγγύη, συλλογική ανάταση. Δηλαδή η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική να, να δουλέψει με, μέσα σε ένα Δήμο από του ίδιου του πολίτε με τη μέθοδο τη αυτοδιαχείρισης και μπορεί να παράξει πολύ ωραία αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στο κομμάτι τη αλληλεγγύη εντάσσεται ακόμα και το εμπόριο χωρί μεσάζοντε. Mm -hmm. Δηλαδή, μπορεί να δώσει κάποια χτίρια εγκαταλειμμένα ή κάποιε περιοχέ να έρχονται απευθεία οι αγρότε να πουλάνε τα προϊόντα του. Εγώ θα πω το εξής στο θέμα αυτό, σε λίγη. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία, νομίζω για ΚΙΝΣΕΠ, Κοινωνικές Συνεδριστικές Επιχειρήσεις, που μπορεί ο Δήμος, όχι μέσω του Δήμου, ο Δήμος να βοηθήσει να βοηθήσει ε, να δημιουργηθούν. Να δημιουργηθούν, δηλαδή, ε, κοινωνικέ Συνεδριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες θα εργαστούν και οι ίδιοι θα συμμετέχουν 10 20 άτομα σε κάθε επιχείρηση, τέτοια η οποία θα είναι και οι ίδιοι Θα λέει: Δική του επιχείρηση θα είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Που σημαίνει αμέσω, αμέσω, αμέσω, αμέσω, αρχίζει ο ίδιο ο πολίτη και λύνει το θέμα τη ενεργεία. Μόνο. Δεν είναι εταιρεία της ηλικής που λέμε ουσιαστικά. Φτάνει και εγώ είναι εταιρεία Λοιπόν, μόνος είναι ο πολίτης. Οπότε το κομμάτι εκείνο αρχίζει να λύνει από μόνο του το θέμα ηλικής α πούμε. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες λεπτές διαχωριστικές γραμμές επειδή και η αριστερά μιλάει για ανάλογα προγράμματα αλληλεγγύης κλπ. τα μιλάει και σωστά τα μιλάει αλλά το πρόβλημα είναι το εξής ότι θέλει ιδεολογικά να τα... Να... Δεν θα έλεγα καπελώσει, σωστό είναι αυτό που είπατε. <laughs> θέλει να τα α ας πούμε με ένα ιδεολογικό περίβλημα στην ουσία για να τα ελέγξει. Να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Εμείς... Η διαφορά μα είναι ότι λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά λέμε οι πολίτε από μόνοι του χωρί να δέχονται καπελώματα και ιδεολογικέ αυτοπεριχαρακώσει. Δηλαδή, μπείτε μέσα ελεύθερα, δεν πάνε σε δεξιό, δεν πάνε σε αριστερό, δεν πάνε σε δεν πάνε κοντό, να είσαι ό,τι ναι, θέλει να είναι. Οι πολίτε να λειτουργήσουν πράγματα κοινωνικά χωρί να υπάρχει έλεγχο κομματικό, χωρί να υπάρχει έλεγχο ιδεολογικό. Πλέον Ο να, και, λειτουργούμε... να και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ναι. Να επισημάνω εγώ. Διότι, διότι να υπάρχει μια. Έτσι όπω το σκέφτομαι, εγώ τώρα με αυτά τα ΕΣΠΑ, α πούμε, έρχομαι, καταστρέφω τη χώρα σου και μετά έρχομαι και στείνω τέτοιε δομέ να σου δίνω ένα πιάτο φαγητό, μην τύχουν και ξεσηκωθεί και με φάση α πούμε. Κάπω έτσι το σκέφτομαι. Έχει και ε, έτσι. Υπά, υπάρχουν διάφορα δολώματα με διάφορα ονόματα, αρκεί να ξέρουμε εμεί ποιο είναι το δόλωμα και πού είναι το αγκίστρι. <laughs> τώρα όσον αφορά τη συμμαχίε. Yeah, yeah. Σας πλησιάσαν αλλά ή αντιμνημονιακά ή με κάποια μου στοιχεία, σχήματα Πριν λέγαμε ότι σας πλησιάσαν ας πούμε, υπήρξε έστω κέντρο ένας μας πλησίας και εμείς σας είπε να ενταχθείτε ε, εντάξει, αυτό είναι ένα παρασκήνιο τώρα που υπάρχουν σε όλου του χώρου. Ε, δεν θα θέλαμε έτσι να αναφερθούμε με συγκεκριμένα ονόματα και αδράνε. Πρώτα του λόγια, ονόματα. Ε, ε, ε, αν υπήρξε έστω και ένα ο οποίο να είπε μην ενταχθείτε, ελάτε όλοι μαζί ναι, να κάνετε. Ε, ε, αυτά μπορούμε να αναφερθούμε βέβαια για να γίνει και γνωστό μετά τι εκλογέ. Τώρα, με ναι. τι εκλογέ θέλουν να κρατήσουμε κάποιε ισορροπίε. Μετά θα βγουν όλα στη χώρα και. Αναλυτικά και, και οι πιέσεις που δεχτήκαμε και οι προτάσεις και όλα τα σχετικά γενικά όλα αυτά τα προβλήματα που όταν κανείς ξεκινάει ως Δημοτική Κίνηση Πολιτών προσπαθούμε ένα σύστημα ολόκληρο με διάφορο ή εμφανές τρόπο ή αφανές τρόπο να βάλει τρικλοποδιά για να το εκτρέψει, να το ανατρέψει να το διαλύσει Εν το ή να το καπελώσει Γενικά υποστήκαμε διάφορες πιέσεις και οι οποίες όμως ξεπεράσαμε με τον αγώνα μας και είμαστε εδώ πέρα, καταφέραμε, φτιάξαμε το συνδυασμό μας, το καταθέσαμε στο πρωτοδικείο εγκρίθηκε, σήμερα πήραμε την απόφαση να και συμμετέχουμε και επίσημα βάσει νόμου στις εκλογές, οπότε πλέον μπροστά μας έχουμε 15 μέρες έντονου αγώνα και προσπαθούμε να βγούμε από τον αποκλεισμό στον οποίο μας έχουν καταδικάσει, γιατί δεν θέλουν να ακουστούν. Και εδώ ευχαριστούμε και εσάς και το σταθμό σας που μας δώσατε βήμα να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Από εκεί και πέρα όλα θα κρυφθούν στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω το εξής, ε, αν κλείνουμε. Ναι. Ε, θέλω να, να πω αν καλύφθηκε ο φίλος μας με την απάντηση σε σχέση με τις αφόρτες με τα αναγκωτικά. Αν τον κάρυψε η απάντηση που δώσα. Είναι λογικό να έχει ένα φόβο ο με. ξέρετε με αυτά τα οποία ακούει φοβάται μή, κάποιοι βούν και εντάξει να διδάσουμε έχουν πρόβλημα στις μετανάστες, όλοι οι μετανάστες έξω τους κυνηγάμε, τους στήνουμε την αστυνομία, του κάνει, έχει ένα φόβο ο λογικό ό, είναι. Ό, όχι, εμεί έχουμε μια κοινωνική ευαισθησία, απλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Ε, αυτό, το που, το πρόβλημα. αυτό που λέμε, ότι δεν ανήκουμε πουθενά, ούτε αριστεροί είμαστε, ούτε δεξιοί είμαστε Έλληνε είμαστε στον, στον 21ο αιώνα, προχωράμε μαζί και για να δώσουμε και το στίγμα το πολιτικό, είμαστε υπέρ του κοινωνικού προτάγματος, παράλληλα με το εθνικό συμφέρον. Τώρα, να πούμε κλείνοντας, που μπορεί να κάποιος να επικοινωνήσει, πώς μπορεί να βρει τι δυνάμεις της κοινωνίας, να διέσει την πνίκα, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι, μπορεί να, αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν έχει καμία σχέση με μας, ε, είναι άλλη κίνηση, ε, άλλη συλλογικότητα, Α. εμείς είμαστε δυνάμεις της κοινωνίας, ε, δημοτική ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Αθήνας. Και διεύθυνση τηλέφωνα, τα ξαναπώ μετά με και την προηγούμενη φορά. Ναι, αυτό είναι στο διαδίκτυο που μπορούν να μας βρουν. Έχουμε ιστότοπο, έχουμε facebook, έχουμε όλα τα σχετικά τα οποία μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας. Δηλαδή το email μας είναι dynamisathina.gmail.com ναι, ναι. Και το site μας είναι dinamiskinonias.me/kroyota/blogspot.com Πανεπιστημίου 59 και Μανουήλ Μπενάκη, Μέγωρο Φίξ, εβδομός όροφος. Εβδομός όροφος, ναι. Είναι στάση η Μετροομόνια. Πολύ ωραία. Και τηλέφωνο... Το 69 73 90 52 62. 69 73 90 52 62. Ώρα για να βοηθήσω και ο κόσμο και να έρχεται λίγο λίγο στα κινήματα τα αμεσοδημοκρατικά. Να ρωτήσω, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ε, θεωρώ ότι... Βγαίνετε στου δρόμου, παίρνετε του δρόμου τώρα να αγωνίζεστε εκεί πέρα να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο και τα λοιπά. Πάτε σε λαϊκέ, α πούμε, ή. έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Πώ αντιδρά ο κόσμο, τι σα λέει γι' αυτό, Βασικά, επειδή εγώ είμαι συνέχεια αυτό το πράγμα. Ο κόσμο αντιδράει θετικά. Μπορεί ο συνήγορο να αυτό το φιλάδιο μα και το ανοίξει και το διαβάσει, αρκεί να το διαβάσει με το συφή. να συνεχίσουμε να αγώνα πια την αμιταία. Έχει μια ο ελληνα από τον πολιτισμό του προ την θερμοκρασία την δημοκρατία. Συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα μιλιάζε το και μια μόλι α πούμε στο δυνατό, ε, μου κάναν στο φυσίιο, το και όλη η παρέα μετά εκεί πέρα Έχουμε και μας έστειλε άλλη μια ερώτηση, για ναι. την κύριμα Σιρήνη, για τα ναρκωτικά πάλι, για τα Οι απεξαρτημένοι ναρκωμανείς έχουν μεγάλη δυσκολία να επενταθούν στην κοινωνία, δεν μπορούν να βγουν δουλειά. Ναι. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό. Αν ναι. έχει κάποια πρόβλεψη... Πάνε μέσω του προγραμμάτου, θα κοινούσε. Και στις διάφορες ε, κοινωνικές επιχειρήσεις που θα ηδρίσουμε μέσα από αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα που λέγαμε και αξιοποίηση του ΕΛΕΟΝΑ αλλά και στο κομμάτι ιδιαίτερα της απεξάρτησης θα μιλήσω για το θα επανέλθω στο σκέλος αυτό που έλεγε ε, μεταφορά εργατικού δυναμικού αλλά και μη εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια δηλαδή όσα άτομα και ιδιαίτερα όταν προέρχεσαι από ε, απεξάρτηση αυτό που συνήθως βοηθάει, είναι να βρεθεί σε ένα περιβάλλον εκτός ε, άστεως. Άρα, μέσα από το πλέγμα αυτό που προτείνουμε, θα δημιουργηθεί προτεραιότητα για άτομα τα οποία ε, θα είναι από επανένταξη για να μπορέσουν να βρούμε δουλειά. Δηλαδή, θέλουμε και μπορούμε να δώσουμε ένα κοινωνικό πρόταγμα στις, ε, στην προσπάθειά μας, στην πρωτοβουλία μα για να μπορούν να διάφορα κομμάτια τα οποία προέρχονται από πρώην χρήστε, από κοινωνικό περιθώριο, από εναλλακτικού πολίτε να μπορούν να βρουν διέξοδο. Δηλαδή το κοινωνικό πρόταγμα που είπα προηγουμένω είναι πολύ μεγάλο για μα και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί έχουμε και αυτή την ευαισθησία και θέλουμε να το αποδείξουμε. Δηλαδή είναι δέσμευση για μα, δεν είναι απλά υπόσχεση να μπορέσουμε να επανεντάξουμε στην κοινωνία και ανθρώπου που προέρχονται από ναρκωτικά και ανθρώπου που προέρχονται.